Καλησμέρα σας, αγαπημένες φίλες και φίλοι, ακροατές, ακροάτριες του Μεταδεύτερου. Το Μεταδεύτερο, ένα συνεργατικό ραδιόφωνο για τον πολιτισμό, το οποίο μας ακούτε τα τελευταία δέκα χρόνια. Είμαστε, εκπέμπουμε τώρα ζωντανά από το στούντιό μας, Πανεπιστημίου 56 και Μπενάκη, στον πρώτο όροφο του φιλόξενου Music Corner του Ιστορικού Δίσκο Πολίου. Το τώρα που εκπέμπουμε ζωντάνα είναι Δευτέρα πρωί, 10 με 12, ως συνήθω η Αλίσμα Αργαριταριών. Εγώ είμαι στα Μάτης Πάρχας, 18 Δεκεμβρίου 2023 ή όποτε τυχόν ξανακούτε την εκπομπή εσείς τώρα ηχογραφημένη. Εμείς ε, έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής πριν από 8 χρόνια ότι θα δίνουμε ένα βάρος και μια προτίμηση προς την κλασική μουσική. Ε, αλλά βέβαια θυμάστε όσοι ακούτε από παλιότερα ότι θα ορίζουμε εμείς τι σημαίνει κλασική μουσική κάθε Δευτέρα πρωί. Λοιπόν, κάποια στιγμή, να θυμίσουμε λίγο, γιατί έχουμε και σπουδαίους μουσικούς εδώ... Ε, και οι δύο, αν και δεν έρχονται με αυτή την ιδιότητα ακριβώς σήμερα. Ε, θα θυμάστε ότι έχουμε δώσει έναν ορισμό της κλασικής μουσικής. Κάποτε δίνανε ότι ήταν τα έργα τα οποία έγραψε ο Χάιντ, ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν. αυτό είναι ο πιο σκληροπυρονικός ορισμός, έτσι, ο πιο περιοριστικός. Ένας άλλος ήταν ότι γράφτηκε ανάμεσα στο 1750 και το 1850 κάπου εκεί στην κεντρική Ευρώπη. Ένας άλλος... Υπήρχαν διάφοροι λοιπόν ορισμοί. Υπήρχε και ορισμός του ο ορισμό του Λέων Ορμπερστάιν, ο οποίο ελπίζοντα να περάσει την κλασική μουσική, ακόμα και το West Side Story, είχε πει ότι όποιο συνθέτης γράφει σε παρτιτούρε νότε και έχει πει ακριβώ η κάθε νότα από ποιο όργανο θέλει να παίζεται, και πρέπει να παιχτεί. Έτσι είναι κλασική μουσική. Ε, είναι κοντά. Έχει, έχει ένα στοιχείο το καθένα από αυτά. Ε, θα μπορούσε να διαφωνήσει ο Μπαχ μαζί του όμω. Θα μπορούσε να διαφωνήσει ο Μπαχ γιατί. Ε? Γιατί είχε γράψει, παραδείγματο χάρη, μουσική προφορά. Μια σειρά από κανόνε και φούγγε, οι οποίε δεν είναι για κανένα όργανο. Α, εντάξει. Ναι. Μπορεί να πεχτούν από οποιοδήποτε όργανο, χωρί να το ορίζει ο Μπαχ. Ναι. Ο Μπαχ όμω, δεν τον βάζουμε στην κλασική μου σειρά. Σωστά, Ιστορικά όμω. Οπότε δεν τον βάζουμε. Για αυτό Υπάρχει μια άλλη ορισμό, μια που είσαι στη μουσική εδώ πέρα, που είναι ένα καθηγητή θεωρία μουσική, ο Νόματι Ιωαννίδη, ο οποίο περάσανε διάφοροι και τον εκτιμούσαν, είχε γράψει κάποια μικρά βιβλιαράκια και έχει γράψει ένα πολύ ωραίο μ' άρεσε, ότι σε κάθε σύστημα, σύστημα το ονόμαζε τέχνης και σκέψεις, υπάρχει ένα πρώιμο στάδιο, στο οποίο είναι οι πρώτες ιδέες που δημιουργούν το σύστημα και οι δημιουργοί, τελος πάντων και τη μουσικοί, το γράφος αυτός, διερευνούν τις δυνατότητες αυτού του σύστηματος, τι μπορεί να παράγει τίτως πράγματα. Υπάρχει το ώριμο στάδιο, όπου πλέον έχουν φανεί οι δυνατότητες τι μπορείς να βγάλεις και υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν παραγωγή πια όρημη και καλή πάνω στο θέμα και υπάρχει και το τελευταίο στάδιο στο οποίο πια έχουν αρχίσει οι συμμετέχοντες να διερευνούν, να πειραματίζονται που στην ουσία δημιουργούν τον το πρόλογο για τα επόμενα ας πούμε. Mm -hmm. με ναι. αυτή την έννοια παίρνει την κλασική μουσική και λέει ότι στο πρώιμο στάδιο είναι η λεγόμενη προκλασική που λέμε mm -hmm στο όριμο είναι αυτοί που γράφουν, οπότε εκεί μπορεί πια να περιλάβεις ούτε να μην περιοριστείς ούτε σε τόπους ούτε σε χρόνους. Γιατί έχει πάντα ένα θέμα, δηλαδή σίγουρα το Στραβίνσκι δεν θα τον έβαζες αυτό που ονομάζουμε περισσότερη κλασική μουσική. Αυτό που ονομάζουμε περισσότερο ακούω κλασική, προφανώς θες να ακούς και Τσαϊκόφσκι. Είναι ρομαντικός, ναι, μετά, ναι. Του Τους δεν θα τους έβαζες. Δηλαδή, στη γενικό όρο μοιάζει πιο πολύ με αυτό που λέει ο Ιωαννίδης και με αυτό που λέει ο Μπερνστάιν παρόλα αυτά. Άλλης χρησιμοποιούν τον ώρολογια μουσική» που είναι ακόμα χειρότερος βέβαια. Ναι, ναι, άστα να πάνε. <χει> λοιπόν, ε, ο Νίκο Χατζελευθερίου ήδη ακούσατε τη φωνή του. Κάθετε εδώ στα δεξιά μου. Ο Περλουλίδης Σακελαρίδης ο οποίος είναι και ο ε, μπορούμε να το συστήσουμε ο διανοούμενος τη παρέα. Παρενεύει ακόμα, ακούει με ένα χαμογελάκι η αριστερά μου. Αυτό είναι υπερβολή το θεωρώ. Το δεν Είναι εύκολο να χαρακτηρίσει κάποιο διανόμενο. διανόησε. <laughs> ναι, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, να πούμε τώρα και τι ιδιότητε. Και οι δύο είναι κυθαριστέ. Πολύ καλή κλασική. Και οι δύο είναι μαθητέ του Β Αγγέλ του Μπουντούνη. Υπάρχουν και κοινά στοιχεία. Που παρεπιπτόντω να θυμίσουμε εδώ και στην εκπομπή ότι. Έχουμε μια πολύ ωραία ηχογράφηση, την έχουμε ολοκληρώσει και θα προγραμματίσουμε να παίξει ένα αφιέρωμα που έστειλε ο Βαγγέλη ο Μπουντούνη στο Τζαζέτ. Στο μπαισμή τζαζέτ, μπαισμή. Κλα, on classical που διοργανώνει ο Νικό Χατζελευθερίου. Πριν από δύο κυριακές, πριν από 8 μέρε. Ε, αφιερωμένο στο Χατζηδάκι, με μαθητέ στην ουσία δικούς του και τη Μάρου Ραζή. Ε, αφιερωμένο στο Χατζηδάκι. Θα το προγραμματίσουμε, έχουμε την ηχογράφηση. Είναι εξαιρετικά ωραία. Λοιπόν, α εσύ. Λοιπόν. Ε, οι δύο λοιπόν κιθαριστές και φίλοι ήρθαν εδώ με άλλη ιδιότητα, εντάξει, σχετίζεται του ποιητή μεταφραστή και του συνθέτη, ναι. ας πούμε, ναι. για τη θεματολογία της ημέρα μας. Ε, θα μας πει, ο να πω τώρα την αλήθεια, επειδή εγώ στη ζωή μου έχω γράψει κάποιους στίχους κατά καιρού. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι που γράφουν στίχου ή μεταφράζουν αφήνουν την τύχη του έργου στο συνθέτει μετά, γιατί είναι αυτό που πρέπει να το παίξει, εκτό που το έχει γράψει. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση, ναι. στα δύο, σε δύο πούμε, κομμάτια, τραγούδια που θα ακούσουμε, που είναι και μετάφραση το ένα του Περουλή και το άλλο στίχη του Περουλή, ε, αυτό μπορεί να ισχύει. Στην άλλη περίπτωση που είναι και η κεντρική ιδέα, α το πούμε έτσι τη εκπομπή, που είναι η ποιήση του Γκουστάβου Αντζόλφο. Μπέκρ, εκεί δεν ισχύει αυτό γιατί ο περβί μαζί με τον Τημήτριζε μετέφραζαν το σύνολο του ποιητικού έργου του Μπέκερ okay, ναι. Σε μια πολύ όμορφη Θα εκδοσία το πει όχι ο Περμπλή εδώ, το Μπέκερ, του, σε τον εκδόσε ο μια δίγλωση εκδοση όλου. Από αυτό τον την Αγία του Συνού του Από αυτό κάποια μελοποιήθηκαν, αλλά εκείνη δεν αφέθηκε στου συνθέτε. Ναι. Ο... Αλλά από εκεί, παρόλα αυτά μόλι εσύ εμεί. Βασίζεται ναι. σε σένα για να το παίξει. Ε, σίγουρα. Βέβαια ο Περουλή, επειδή είναι και κεθαρίστα καλός ε, έχει τη δυνατότητα να το πάρει. Επειδή αγαπάω πολύ τη μουσική και το τραγούδι ο Περουλή, ναι. σίγουρα πι πι πι πι πιστεύω ότι μπορεί να έχει δεθεί περισσότερο με αυτά. Ναι. Ε, λίγο, λίγο περισσότερο με αυτά από ότι με τα υπόλοιπα υπέροχα δημοσιογράφη. Ωραία. Κουμπέκια. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα λίγο από την αρχή. Εσεί οι δύο είσαστε φίλοι πρώτα απ' όλα πολλά χρόνια. Και συνεπήρξατε συμμαθητέ, α πούμε, στην κοιτάρα την ναι, ίδια περίοδο περίπου. Ναι, ναι, περίπου. Ωραία ως κλασικοί κιθαρίστες κιθαριστές έτσι, ό, ό, έτσι. Έτσι. Ε, από εκεί και πέρα εσύ Νίκο συνέχισες ως μουσικός αποκλειστικά βασικά εντάξει αποκλειστικά, αποκλειστικά ναι. Ναι, ε, ναι, επαγγελματικά ναι. ως κιθαρίστας δάσκαλος ναι, ναι. αυτά που κάνουν και οργανώνεις διάφορα πράγματα ναι, ναι, ναι. στη ρεματιά στο χαλάντρι στο τζαζέτσο τέτοια διάφορα είναι πολλά ορχήστρα νέων στο, mm -hmm. στο χαλάντρι ναι στο δήμο χαλάντρι ναι. Κουιντέτο κιθαρών Κουιντέτο κιθαρών Ο Περουλές Εσύ με τι Πως συνέχισες τη μουσική σου πορεία εκτός από το να ξέρουμε ότι αγαπάς πάρα πολύ τη μουσική και το τραγούδι ε, Εγώ δίδαξα αρκετά χρόνια σε διάφορα οδεία των Αθηνών και σε νησιά και ε, ε, αλλά τα παράδεισα δηλαδή με κούρασε πολύ η διδασκαλία και με κούρασε γιατί διαπίστωσα στην πορεία ε, να πέφτει το ενδιαφέρον των παιδιών Δηλαδή αυτό ψυχολογικά με, με, με κόστησε πάρα πολύ. Και... Τι σημαίνει κατέληξα. αυτό, δεν υπήρχαν αρκετά παιδιά ή δεν ενδεχομένως παιδιά Δεν υπήρχαν παιδιά. πάντα και θα υπάρχουν. Γιατί η μουσική ε, είναι κάτι που γοητεύει τον... δεν θα πάψει να γοητεύει τον, ε, τον άνθρωπο. Mm -hmm. Αλλά ε, τα παιδιά φαίνεται ότι έχουν περνεί περισσότερα πράγματα από τα που τους αποσπούν την προσοχή και το ενδιαφέρον πια. Ε, και δεν ασχολούνται σοβαρά. Ασχολούνται... Αυτό που διαπίστωσα εγώ δηλαδή ο δάσκαλο, ήταν ότι ό, όσο περνούσαν τα χρόνια, τα παιδιά ασχολιόντουσαν και πιο επιδερμικά με τη μουσική. Ισχύει και για του μεγάλου, αυτό δεν ισχύει, για του ενήλικε. Είναι πια τόσε η, η, η διάδοση του ίντερνετ, των μέσων κοινωνική δικτύωση, των κινητών. Το βασικό είναι ότι τα πάντα αυτά ξαφνικά είναι στο κινητό σου, τα έχει πάντα μαζί σου. Ναι. Ε, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα οριακό σημείο που τα κινητά. Τα οποία από τη μία βέβαια σου επιτρέπουν να βγαίνει έξω, γιατί κάποιοι κολλημένοι στα ίντερνετ με ένα σπίτι μου κολλημένοι. Κάποτε υπήρξε το φαινόμενο. Mm -hmm. Αλλά απ' την άλλη το έχει πάντα μαζί σου. Mm -hmm. Και ε, ανά πάσα στιγμή ε, ανατρέχει. Που σημαίνει ότι και την ώρα ενό μαθήματο ακόμα, την ώρα που δεν σε κοιτάει ο δάσκαλο ή που κάποια στιγμή πάει μέσα να φέρει νερό, α πούμε, πάλι να ποτήρει νερό, εσύ κοιτά το κινητό σου. Mm -hmm. Που σημαίνει εκπαιδευτικά, γιατί έχω κάνει εκπαιδευτικό. Σημαίνει εκπαιδευτικά, ότι. και σου λέει, Μα, μα τώρα κύριε, δεν μα λέγατε κάτι εσείς Λέω, Ναι, αλλά είναι ο χρόνο στον οποίο ή θα το προηγούμενο που έχει ακούσει μέχρι να ξαναμιλήσει. Σημαίνει μια διάσπαση προσοχή, ναι. όχι φυσική πλέον και παθογενή. <laughs> κοινωνική διάσπαση προσοχή, ναι. θα έλεγα. Υπήρχε πάντα. Όλα είναι φαινόμενα τα οποία απλώ νομίζω είναι πολύ ενισχυμένη τώρα. Ε, εγώ θα, έτσι παίρνοντα από αυτό που είπε ο Περιουκλή τον λέμε περικλή ως φίλη ναι. παρότι είναι ο περουλής το πραγματικό το όνομα γιατί Συγνώμη... ίσως οι ακροαιτές μπορεί να μπερδεύονται όταν Για να λέμε ρωτήσω... το όνομα περικλής από ε, συνήθεια εμείς εννοούμε τον περουλή γιατί, <laughs> γιατί ένας ε, τρίτος που δεν σε ξέρει περουλή mm. θα, θα πίστευε ότι το περουλής είναι ένα υποκοριστικό του περικλής okay. οπότε το να πούμε ότι είναι Περυλή και οι φίλοι τον λέμε Περικλή, αρχίζει λίγο και σαν να το ανοίγει λίγο. Είναι τοπικό, το δεκανυσιακό, όνομα. Τι είναι από πού? <σφίλου> από την Ήσυρο. <σφίλου> και είναι Περυλή. Υπήρχε <σφίλου> Άγιο Περυλή ή το φτιάξανε αυτό. Όχι, δεν ξέρω να υπάρχει, δεν υπήρξε. Ο παππού μου ήταν Περυλή. Το φτιάξανε αυτό. Δεν έκανε πολλά παιδιά και έχει πολλά εγγόνια. Και έχει πολλού Περυλίδε. Πολλού Περυλίδε, οι οποίοι δεν είναι στην Αμερική βέβαια, ναι, ναι Λοιπόν, Πάντως αυτό που είπε για τέτοιο... Τε... Περικλή με φώναζαν από, από τότε που ήρθα στην Αθήνα όλα τα παιδιά στο σχολείο δεν το ξέραν το όνομα και με φώναξαν το το πούλησαν και μου μισιά και το ναι, συνήθισα ναι, και ναι. ναι. Ωραία, ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι πριν να, να συντομπεύσω ότι εντάξει δεν θα, θα, θα το έλεγα λίγο πιο αισιόδοξο αυτό που λέει ο... Για, τα παιδιά, για το ενδιαφέρον των νέων παιδιών, των μαθητών κτλ. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα εντό ή εισαγωγικών ε, ιστορικά εκδημοκρατισμό, α το πούμε έτσι, τη εκπαίδευση, με την έννοια πια ότι ε, σε κάποιε περιόδου τη ε, ζωή στην Ελλάδα, που μιλάμε τώρα, υπήρξε μια καλύτερη οικονομική άνεση, ε, ήταν πολύ εύκολο πιο πολλοί άνθρωποι να πάνε να μάθουν λίγο μουσική. Αυτό σημαίνει αυτομάτω λιγότερο συνειδητά. Και επειδή η κιθάρα είναι ένα εβραίος διαδεδομένο και αγαπητό όργανο σε διάφορους ρόλους πέρα από αυτό που εμείς σαν κλασσικοί εντό εισαγωγικών κιθαριστές πρεσβεύουμε υπάρχει το φαινόμενο ακόμα και σήμερα και πάντα ε, να μάθω λίγο κιθάρα κάτι που δεν συμβαίνει δεν πάει κανεί να μάθει ποτέ λίγο όμποε Σωστό, έτσι, σωστό λίγο, να μάθει, κιθάρα ή λίγο, πιάνο. λίγο κιθάρα ή λίγο πιάνο Αν συμβαίνει. είχε πιάνο στο σπίτι Αν υπήρχε σπάνο ε, στο σπίτι Αυτό εννοώ ναι. εντός πολλών εισαγωγικών εκδημοκρατισμό ε, Αυτό έχει και τις παρενέργειές του ας το πούμε έτσι Απλώς να τον δώσω ένα τον λιγότερο Απεσιόδοξο από αυτό που έδωσε Ναι ε, βέβαια οπότε, απ' την άλλη επειδή υπήρχε παλιά το... Ε, Γαλλικά πιάνω χορό γιατί σκοπεύει. Ναι, αυτό ήταν το αριστοκρατικό. Ε, αυτό πάλι είναι εκεί, το εκδημοκρατισμό. Πάλι εκεί περίμενε ότι μπορεί να το πέραν λίγο επιφανειακά γιατί θα, είναι, θα κάνανε πιάνω έτσι κι αλλιώ ανεξάρτητα από το αν το θέλανε προσωπικά ναι, δεν. έχει άδικο βέβαια. Ωραία, είπαμε λίγο το σκηνικό Περούλι. Τώρα εσύ ε, ασχολείσαι πολύ με το λόγο. Με το να γράφει, να μεταφράζει από ό,τι ξέρουμε. Ναι. Έχει μια έφεση προ τα Ισπανόφωνα επίση. Ναι, από τότε που επισκέφτηκα την Λατινική Αμερική το καλοκαίρι του 2005, μια μεγάλη ομάδα φίλων. Κάναμε σχεδόν όλο το γύρο μέσα σε δυόμισι μήνε, το γύρο τη Αμερικής Και ήρθα σε στενή επαφή, ας πούμε, με τη γλώσσα. Μου άρεσε πάρα πολύ καλά. Τη μουσική την γνώριζα από πριν, αλλά η τριβή με την, με την καθημερινότητα μια κοινωνία και τη, με τη γλώσσα που μιλάνε οι άνθρωποι είναι πολλέ φορέ σου ξυπνάει πράγματα που δεν θα τα φανταζόθουν. Τέλο πάντων, την αγάπησα πολύ. Ήξερα Σε όλη βέβαια, την Αθνική, είχα... η Αμερική, γυρίσατε. Σχεδόν όλη από τη Βραζιλία. Mm. Από τη Βενεζουέλα μέχρι και τον Πυρό και επιστρέψαμε από, από τον Πουένο Αίρε. Γνώρισα βέβαια τον Λόρκα από τα παιδικά μου χρόνια, α πούμε. Και... Αλλά δεν είχα την τριβή αυτή με τον ήχο τη γλώσσα, με τη μουσικότητα τη γλώσσα τη Ισπανική. Όταν το απέκτησα αυτό και επέστρεψα στην Ελλάδα τέλο πάντων, γράφηκα στο ΕΑΠ στην, στην Ισπανική Λογοτεχνία από την οποία το εδώ 2005-2015 και έκτοτε ασχολούμαι με μεταφράσεις και λοιπά. Okay. Οκ. Εγώ είχα την αίσθηση βλέποντας, συζητώντας, παρακολουθώντας λίγο κάποια πράγματα που κάνεις σε σχέση με τα Ισπανόφωνα, ότι Παράλληλα με την κυθαριστική σου σταδιοδρομία θα είχε σπουδάσει Ισπανική λογοτεχνία από μικρό, α πούμε, κάπου. Λέω αυτό το έχει ενσωματωμένο. Το απέκτησε. Μεγάλο. Το δημιούργησε στον εαυτό σου, μεγάλο. Αυτά είναι ωραία γιατί ναι, ναι. αυτά που δημιουργεί μεγάλο είναι πιο συνείδητα. Ναι, και τώρα συνεχίζουμε με τα πτιακά στην Ισπανική λογοτεχνία. Μάλιστα. Ωραία. Ε, μπορούμε να κάνουμε το εξή. Μπορούμε να βάλουμε να ακούσουμε ένα πρώτο μουσικό κομμάτι. Mm -hmm. ε, πριν μπούμε στον, στον σημερινό μας, ας πούμε στο αφιέρωμα του σημερινό μας του BT, του Baker, για τον Μπέικελ, ο οποίος είναι ας πούμε το θέμα της ημέρας, αλλά βλέπουν και ακούνε και οι μας ότι πάμε όλο γύρω γύρω. Mm -hmm. Τα θέματα είναι, το θέμα είναι ένα πάντα σωστό ενιαίο. Λοιπόν, όπως η μουσική, όπως η θάλασσα, έχω πει τη θεωρία, ναι, η θάλασσα πέρα. είναι μία. Αντίθετα, οι λίμνε είναι πάρα πολλέ στον κόσμο, τα ποτάμια πάρα πολλά, τα βουνά, αλλά σε όμω είναι μόνο μία. Δηλαδή, μπορεί να βάλει ένα βαρκάκι εδώ στο φάληρο και για να φτάσει να ακούσει εκεί πυρό, πήγε στην, πώ το λένε, Οσουάο. Οσουάλια. Το πιο γνωριότερο από όλη την πόλη του κόσμου. <σφυρή> Λιμάνι, ήταν να πολύ. Είναι το όνειρό μου να φτάσω με σκάφο. Υπάρχει, βρήκαμε και Έλληνα εκεί πέρα, ο οποίο είναι και ραδιοφωνικό παραγωγό. Ο οποίος είναι, είναι μια ζημόνιμα. Ζημόνιμα, έχει παντρευτεί ε, Αργεντινή. Έχουμε επαφή, Αργεντινή. έχουμε επαφή του. Έχουμε Όχι, δυστυχώς. Θα τον βρούμε. Χάθηκε στην πορεία, δηλαδή. Θα, θα τον βρούμε, το βρούμε, το βρούμε, το βρούμε, θα τον ναι, βρούμε. Ναι, πρέπει να τον βρεις. Είναι μια πόλη 10.000 κατοίκων. Έχω το να φτάσω με σκάφος εκεί. Με σκάφο. Γιατί είναι το πιο νότιο λιμάνι, δηλαδή. δύσκολο. φορά. Ε, όχι μωρέ, όλο διακοπίζω πέρα. Είναι φαντάζομαι που πάει από τότε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο κομμάτι. Θα μας, πει ο, θα μας πει ο Νίκος τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που τελευταία έτσι φτιάξαμε. ένα <σίλισμα> του Χουλιο Κορτάθαρ, του Χιλιανού ποιητή, τον οποίο μετέφρασε ο Περουλής, συμμελοποίησα εγώ, ε, το οποίο είναι τώρα κυκλοφορεί στι διαδικτυακές πλατφόρμες πρόκειται για ένα τραγούδι που τραγούδα Δημί... ερμηνεύει ο Δημήτρης Βουτσάς με ένα φωνητικό σύνολο από τη τη Σόργας Αλεξοπούλου και ε, υπάρχει μια, μια πλειάδα εξαιρετικών μουσικών που παίζει, ακούμε φλάουτο, βιολί, κλαρινέτο τρομπώνει, τρομπέτα, κρουστάκι, και κιθάρες που παίζω εγώ θα αναφέρω και τους ε, ε, άλλους ε, εκλεκτούς μουσίκους που παίζουν αλλά για να μην καθυστερήσουμε... Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε. Το όνομα του κομματιού που ακούμε... Είναι ε, το δέντρο, το ποτάμι, ο Άνθρωπο. Πάμε. Το δέντρο το κομμένο Μην το ξαναφυτεύεις Γιατί ξέρει η κορφή του Σε γελά, του ποταμού που τρέχει τείχους να μην του χτίζει. σε ελεύθερο αέρα το σύννεφο πετά το εξόριστου ανθρώπου το σπίτι μη θυμίζεις την αληθώς πατρίζεις Κονοκομμένο κι ο ποτάμο που τρέχει, κι ο άντρα ο διωγμένο. Πληρώνουν ακριβά, του ποταμού που τρέχει. Τείχου να μην του χτίζει σε ελεύθερο αέρα. Το σύνεφο πετά. Του ανθρώπου το σπίτι Να μην του σε ελεύθερο αέρα. Το σύνεφο πετά. Το του φόβου ανθρώπου, το σπίτι νύχτα. Το, κέντρο, το ποτάμι, ο άνθρωπο. Ε, Π.χ. Χούλιο Κορτάσαρ, το οποίο με... έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, έτσι περικλή. Ναι, αν θέλετε να την πούμε σι... εν συντομία, ε, αυτό το, το ποίημα δεν είχε δημοσιευτεί. Του Χούλιο Κορτάσαρ. Κάποια στιγμή, μια συναβλία του Ονταγουάλ Παγιουπάνκη, ε, είπε ότι του το χάρισε. Ήταν πολύ φίλος με τον Κορτάθαρ, παίζανε πολύ συχνά σκάκι, του άρεσε ήταν το πάθος τους και σε κάποιο διάλειμμα κάποιες παρτίδες του το δίνει ο Κορτάθαρ και του λέει ε, κάντε ό,τι θες τώρα πάντων. Ο, ο Ανταβουάλπα, ο οποίος ήταν τελείως διαφορετική ιδιοσυγκρασίας άνθρωπος, ε, σε αυτό το, το ποίημα δεν βρήκε μουσική να βάλει. Πράγμα πολύ περίεργο γιατί ο, ο, ο, ο τα πάντα α πούμε. Ήτανε ε, Βάζει πάρα πολύ εύκολα μουσική Τέλος πάντων ε, Δεν του έβαλε λοιπόν ποτέ μουσική ε, Όταν εγώ το άκουσα Σε αυτή τη συναυλία έπαιζε Το Ελτεσταμέντο το, το Διαμέλεια Ένα κομμάτι από την Καταλωνία Εσύ το άκουσες πως σε τι μορφή Εγώ το άκουσα να το απαγγέλει Α λοιπόν, να το απαγγέλει, να να το απαγγέλει Την ώρα που έπαιζε το Ελτεσταμέντο Διαμέλεια Δηλαδή σε, το, συναυλία του, το σε συναυλία του το πήγε. Στη συναυλία του Αλλά επειδή δεν του έβαλε μουσική το απή ναι, το απήγγυλε παίζοντα ένα άλλο κομμάτι το τεσταμέντο διαμέλεια <σομίως> το οποίο λάτρευε ο Κορτάθα Είναι <σομίως> μια μελοποίηση Είναι πολύ, μια πολύ συγκινητική στιγμή <σομίως> Δεν μπόρεσε να το μελοποίησει και παίζοντα ένα κομμάτι που ήξερε ότι το λάτρευε ο ποιητής το πείμα που, που, που δεν θέλησε δεν ξέρει τι έγινε να, να το μελοποίησει Εγώ το πείθα λοιπόν Το μετέφρασα, το έδωσα στον Νίκο και του έβαλε αυτή τη μουσική που ακούσατε γιατί πέρασε από το φίλτρο τελώς... της δική σου γράφης και ο Νίκο το ξέρει αυτό το φίλτρο. Yes. Ε, μου θυμίζει, εκτός αν το είχε τόσο περιπολού αυτό το κομμάτι που σκεφτόταν πάντα πώς θα το κάνω, πώς θα το κάνω και yes. το ανέβαλε συνέχεια. Ακριβώ αυτός είναι ο λόγος, δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. Μου θυμίζει, εδώ στην Ελλάδα κάποια στιγμή δίναν σε αυτό που αποφητούσε από το εργαστήριο εγκλυπτικής της καλών τεχνών στην Αθήνα πρώτος, κάθε χρόνο σε βαθμολογία, mm -hmm. του χαρίζαν ένα κομμάτι παριανό μάρμαρο. Mm -hmm. Το παριανό μάρμαρο είναι αυτό το οποίο έχει φιλοτεχνήσει ο, φυδίας, ο το, Ήταν το, το. νομίζω συνεχίζει να θεωρείται το απόλυτο μάρμαρο για να κάνει γλυπτική. Γιατί είναι πολύ λεπτό, mm -hmm. μπορεί να κάνει πάρα πολύ φίνα πράγματα. Ο Παρθενόνα όλο είναι η Ακρόπολη, φτιαγμένη με πεντελικό μάρμαρο. Αλλά τα γλυκά είναι όλα με παριανό. Α, λοιπόν, το, το κοίτασμα εκεί το. το είχε αρχίσει να μειώνεται γιατί είναι το κέντρο εκεί, ο, η καρδιά πούμε, που είναι το λευκό, το κατάλευκο, είναι μικρή σχετικά. Και τώρα έχει κηρυχτεί, διατηρητεί ότι δεν μπορώ να το κουμπίσει κανεί. είναι ένα κομμάτι και σκεφτόμουν ότι αν ήμουν εγώ απόφυτο του τμήματο νηπτική και μου δίνει ένα τέτοιο κομμάτι, που ξέρω ότι τέτοιο κομμάτι δεν θα ξαναβρω ποτέ στη ζωή μου, το πιθανό δεν θα το ακουμπούσα ποτέ σε όλη μου τη ζωή. Ναι. Θα το άφυνα. Για να οριμάσω λίγο, θα Αν το άφηνα και... για να οριμάσω και μετά μεγαλώνοντα, θα έλεγα δεν, δεν, δεν, δεν το έκανα. Όταν ήταν ένα νέο, είχα την έμπνευση. Ε, κάποια κάτι, κάτι τέτοιο ναι, να έρθει. Ναι, ναι, ναι. Να το άφηνε για λίγο, να το άφηνε, να το ξανασκεφτεί. Αφνιώ, και τελικά συνήθισε και το ενσωματώθηκε μέσα του σαν απαγγελία. Δηλαδή. Η υπερβολική μορφιά δεν ακουμπιέται. Δηλαδή δεν μπρέθηκε μέσα στο είναι ακουμπάει. Αλλά βρέθηκατε εσεί και ο Νίκο και τελικά με Τελικά με ναι. Νομίζω όμως ότι το σεβαστήκαμε και ο Νίκος το σεβάστηκε ιδιαιτέρως ε, αυτό το, το, το κομμάτι με αυτήν την ιστορία. Ωραία. Ε, δηλαδή δεν, το, δεν νόμιζα ότι το προσβάλλα. Όχι καθόλου. Είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. μου άρεσε πάρα πολύ. Με μου το είχε στείλει ο Νίκο πριν από κάποιο καιρό. Μου άρεσε πάρα. πολύ εσύ είναι αυτό που το ακούς και λε να το». Πάμε παρακάτω. Πάμε να κάνουμε μια εισαγωγή, έχουμε ακόμα να ακούσουμε και κάτι άλλο. Να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στον Γκουστάβο Αντόλφο Μπέκερ. Σωστά το λέω το όνομα έτσι; mm -hmm. ε, Πώς προέκυψε, πες μας γι' αυτόν. Εσύ πρέπει να ξεκινήσεις Περουλέ, να μας λες γιατί εσύ τον, ε, τον έφερες και στον Νίκο. Τον Μπέκερ επειδή... Συγγνώμη, και... τον έφερε στην Ελλάδα θα όχι ναι. μόνο σε μένα. Ναι, ναι. Αυτός... Τον Μπέκερ, επειδή είναι... Απολύτω άγνωστος, ας πούμε, εκτός Ισπανίας. Ενώ στην Ισπανία διδάσκεται και στα σχολεία, είναι γνωστός ως ρομαντικός ποιητής. Εκτός Ισπανίας δεν είναι γνωστός. Τον γνώρισα, λοιπόν, εντελώς τυχαία από μια εργασία που έτυχε να, να, να, να προκύψει στο, στο Πανεπιστήμιο γύρω στο 2014-2013, κάπου εκεί ήταν. Όταν, λοιπόν, ξεκίνησα να κάνω την εργασία και άρχισα να διαβάζω τα πρώτα ε, συνειδητοποίησα ότι α, παρότι δεν είχα πάρει ακόμα το πτυχίο παρότι δεν ήξερα ακόμα τη γλώσσα όπως την ξέρω ας πούμε τώρα ότι ήταν μεταφράσιμος δηλαδή ήταν μια γλώσσα απλή καθημερινή με, με πολύ εύκολες λέξεις που μπορεί ακόμα και ένα ε, πρωτοετής ας πούμε ε, των Ισπανικών να Έτσι. την κατανοήσει ναι. Αλλά ένα τόσο περίτεχνα πλέγμα ένα παιδί μου, που, τα, η, η στίχη του, που, που σου έκανε τρομερία εντύπωση πώ με τόσο απλή γλώσσα φτιάχνει τόσε ωραίε εικόνε, τόσε ωραίε μουσικές αυτό ο άνθρωπο. Τέλο πάντων, εγώ εντυπωσιάστηκα, συγκινήθηκα πάρα πολύ και αποφάσισα κάποια στιγμή να ξεκινήσω να, το, να, να προσπαθώ να το μεταφράσω. Όταν λοιπόν ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία με τα ποίηματα, τα, τα πιο γνωστά του τέλο πάντων, τα πιο, ε, αυτά που καταλάβαινα ότι θα μεταφραστούν με πιο εύκολο τρόπο και προχωρούσα στη μελέτη αυτών των έργων. Ε, πρόκυψε η ιδέα να, να το κάνω όλα. Δηλαδή όλα τα ποίηματα. Όλη τη σειρά των, των 70 ρήμας που, των ποίημάτων δηλαδή, που είχε γράψει στη ζωή του. 70 ποίηματα ήταν ναι. του, όλο το έργο τώρα που έπρεπε όπως το ξέρουμε. Πέθανε, πέθανε 34 χρονών. Μάλιστα. Γεννήθηκε το 1836 και πέθανε το 1870. Ε, οπότε δεν πρόβει να κάνει πολλά πράγματα. Αν και έχει γράψει και διοικήματα έχει γράψει διάφορα. Είναι ο πρωτοπόρο. Του Δοκιμίου στην Ισπανία. Μάλιστα, για να καταλάβετε. Δηλαδή, είναι ένα σπουδαίο. δεν μπορώ να φανταστώ τι θα έχει γράψει αυτό ο άνθρωπο, αν ζούσε 80 χρόνια ή 70. Και προέκυψε αυτό το πράγμα, το οποίο το κάναμε από ένα σημείο και μετά, γιατί ήταν πολύ μεγάλο ο φόρτο εργασία και θέλαμε να το τελειώσουμε. Με βοήθησε και ένα φίλο από την Ίσυρο, ο οποίο ε, είχε σπουδάσει ε, και εκείνο στο, στο ισπανικό, ισπανικά στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο. Όχι απλώ βοήθησε, έκανε πάρα πολύ, πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε περίπου μισά-μισά τα πείματα. Mm -hmm. ε, και μετά συνεργαστήκαμε στην ανταλλαγή απόψεων στο ποιο. δηλαδή να, να διορθώσω εγώ κάποια που δεν μου άρεσαν σε εκείνο και να εκείνο να διορθώσει κάποια πράγματα που δεν άρεσαν σε εμένα. Οπότε προέκυψε αυτό το συνεργατικό έργο. Οπότε μαζί ήτανε... καλύψατε το σύνολο του έργου. Ναι. ναι. ναι. ναι. Πώ λέγεται το άνθρωπο να τον τον ελέγχει, Δημήτρη Τζέσ. Να. Ναι, πολύ καλό φίλο. Ο οποίο ζει και εργάζεται στην Ήσυρο, είναι καθηγητή στο γυμνάσιο εκεί γυμναστής αλλά πολύ διαβασμένο κλπ. Ωραία. Και με, μετά τα, τα, τα πήρε ο Νίκος πήρε το βιβλίο, το διάβασε. Τα, τα πλήματα που του άρεσαν περισσότερο το συγκινήσανε. Είχαμε ξεκινήσει. τον διακοστή, τον Περικλή. είχαμε ξεκινήσει εν, δύο χρόνια πριν. Αυτή τη συνεργα... του είδου τη συνεργασία ναι, ναι, με τη Γέρμα πολλά. του Φεντερίκο Γραφθιάδου. Ναι. Ναι. Ναι. Θα σου πούμε την ιστορία αυτή. Δηλαδή, είχαμε ξεκινήσει αυτό το παρεδώσε ναι. με τη μουσική, το λόγο, οι τραγούδι κτλ. κάνοντα τραγούδια πάνω, μέσα από τη θεατρική παράσταση στην Γέρμα που μπορούμε να μιλήσουμε και αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε ναι, ναι, ναι. Ε, στη συνέχεια. Ε, ναι, και εκεί λοιπόν. Ε, μεταξύ... Έπεσε η ιδέα για τη μελοποίηση ναι, εδώ. Το... παρατηρώ ότι ο Περολί, αφού μα αφηγείτε ότι αυτή η συγκίνηση του με τα Ισπανόφωνα από το ταξίδι του στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Αμερική. Τώρα μιλάμε για Ισπανούς πανούς βιτέσ. Ναι, στη, στη μητέρα πατρίδα για να βρει ναι. τους ναι. <laughs> ναι, ναι. γιατί το η σχολή μου ήταν το βιστήμιο μου δίδασκαμε στα Ισπανικά όχι ο κλαδική πούμε. Οπότε Ετάξει, η, η γλώσσα είναι βέβαια και... η Ισπανική γλώσσα και λόγω της νό, της Αμερικής, της της έχει τεράστια διάδοση. Και έχει, <συσίλια> έχει, έχει διεισδύσει στην έκφραση και στην κουλτούρα νομίζω όλων των Ισπανόπονων λαών με μια, ένα κοινό έχουν ένα κοινό στοιχείο στην έκφραση, την λογοτεχνική την γενικότερη καλλιτεχνική έκφραση μέσα από τη γλώσσα την Ισπανική. Ναι, Δεν είναι κύριε... τυχαίο το Ινστιτούτο Φερβάντες, είναι... Αφορά όλου του Ισπανόφωνου, την Ισπανική γλώσσα δηλαδή. Όλου του Ισπανόφωνου ναι. και όχι μόνο του Ισπανού. Παρότι είναι τη Ισπανική πολιτεία, Ναι, καθορά ναι, ναι. όλου ναι, του Ισπανού. Ναι. Δεν είναι και με τα δεδομένα τα δικά μα, α πούμε εδώ στην Ελλάδα που λέμε, τα χρόνια που φύγανε οι μετανάστε από την Ισπανία και πήγανε στη Νότια Αμερική, δεν είναι πολλά. Με τα δεδομένα τα δικά μα, όπω βλέπουμε του κύκλου, α πούμε, στην Ελλάδα α πούμε. Με τα δεδομένα κάποια τη Βόρεια είναι αρκετά άλλα. Δεν είναι πολλά Είναι ναι. ε... Είναι νεότερη ιστορία επιστημονικά είναι έχει τη νεότερη ιστορία το γεγονός ναι. Έτσι λοιπόν προέκυψε όπω το λέει ο Περικλής Όταν μου το σέδωσε Όπως και γι' αυτό το τόνισα Ότι ο Περικλής και ο Δημήτρης Τζέσφ μαζί του Αλλά βασικά ξεκίνησε από τον Περουλή ε, Σύστησε αυτό το ποιητή στην Ελλάδα έτσι δεν τον ήξερε κανεί. Δεν είχε είχε καθόλου, καθόλου, Δεν είχε εκδοθεί καθόλου. Κάποιοι, θα είχαν ασχοληθεί, Υπήρχαν νομίζω δύο μεταφράσεις. Ένας πρώην του ΕΑΠ, ο είχε μεταφράσει τρία ή τέσσερα ποίηματα, αν θυμάμαι καλά, mm -hmm. και τα είχε εκδόσει κάποιο προηγουτικό. Και μία ποιήτρια από την Ιθάκη ή την Κεφαλαιά, τώρα δεν θυμάμαι, η οποία εξέδωσε ένα βιβλιαράκι με, με δέκα-δώδεκα ποίηματα. Θα έλεγε κανεί. Mm. Υπήρχε, υπήρχε μια ποιητρια απο την ιθακη την κεφαλαια θυμαμαι η οποια εξεδωσε ενα βιβλιαρακι με δεκα δωδεκα ποιηματα θα ελεγε κανει υπηρχε μια πρωτη Αν ήταν Ηταν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. μια επιστημονική εργασία, το πούμε έτσι, ναι. των φιολόγων πάνω σε αυτό που είπαμε. Εντάξει, πάνω, πάνω από το περικλείσιμο το πήσε... του έργου. Το σύνολο του έργου ναι. δεν είχε μεταφραστεί ποτέ, το σύνολο των ποιμάτων, δηλαδή ναι, του ποιμάτων. Ναι, και δεν είναι τόσο πολλά. Δηλαδή, με την έννοια ότι κάποιοι εκδίδουν εξ αρχή σπιτιτική συλλογή με 70 τόσε. Πέξτε να αρκετά. Ναι. Αλλά δεν είναι εξωπραγματικό, δεν είναι ότι είναι 300 ποιητέ. Όντω. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση που έπρεπε να γίνει, γιατί είναι ένα πολύ ναι σπουδαίο ποιητή. Πολύ εγώ δεν παρομοιάζω για του Ισπανού. Ε, σκέφτομαι ότι ο Μπέκερ για του Ισπανού είναι ότι είναι για μα ο Καβάφης. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει Έλληνα που να μην γνωρίζει το όνομα καβάφη, όπω και δεν υπάρχει Ισπανό που να μην γνωρίζει το όνομα Μπέκερ. Επειδή μα έχετε φέρει και άλλο ένα τραγούδι, πριν μπούμε στον Μπέκερ, κάναμε την Ισπανία. Α, ή... να μην παίξουμε Μπέκερ αφού κάναμε όλε τι εγώ ή λε καλύτερα. Έχουμε σειρά. να παίξουμε αρκετό Μπέκερ μετά, ό,τι θέλετε. Α, εγώ μια που μιλήσαμε για τον Μπέκερ θα έλεγα να, να ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι γιατί το άλλο είναι σε λίγο διαφορετικό τώρα. Πάμε ε, να εγώ. ακούσουμε τότε το από τον μπέκε, το πρώτο κομμάτι που λέγεται Ήμνο. Ναι. Βλέπω εδώ. Ήμνο. Το, το έργο πρελούδιο. αυτό είναι ένα είναι κύκλο τραγουδιών. Ναι. Σε, σε μορφή σουήτα, όπω λέμε στην κλασική ας το πούμε, έτσι, mm -hmm. μουσική, τέλο πάντων με τα εισαγωγικά μα. Ε, είναι τραγουδιά σε μια ενιαία φόρμα. Το, πούμε, έτσι. το πρώτο ναι. έχει τη, τη, τη λογική του πρελούδιου. Με διαφορετικό ρυθμό, για να λέμε. Έτσι, τώρα. Με, αριθμό, με διαφορετική βλέπω εδώ, κίνηση. πρελούδιο, αλμάντε, ρόντο, παβάνα, μπουρέ. Ναι, ναι. Όπω είναι η χορή περίπου τη Σουηδία, Αν και δεν είναι ακριβώ αυτό. Γι' αυτό λέω όχι φόρμα, αλλά μορφή. Ναι. Και ερμηνεύει ο Δημήτρη Βουτσά και η Χριστίνα Πουπάλου. Μάλλον η Χριστίνα Πουπάλου και ο Δημήτρη Βουτσά την πλέει τα περισσότερα. Και το, το, το λέω μια και καλή για όλη, όλη την ακρόαση. Το ορχιστρικό σύνολο είναι βιολί ο Σοκράτη Ταφυλόπουλο. Κοντραμπάσο ο Ωσβαλτα και δύο κιθάρες που παίζω εγώ στην ηχογράφηση. Ωραία. Λοιπόν, Να πω κι πρώτα... εγώ κάτι σε αυτό πριν, ξεκι... ναι, πριν ξεκινήσουμε. Ναι, ναι. Ο Μπέκερ δεν έδωσε κύτλους στα πείματά του. Οκ. Okay. Έδινε τα, τα, αριθμούσε, τα αριθμούσε με λατινικούς αριθμούς. Yes. Συνεπώς, οι τίτλοι αυτή που υπάρχουν σε αυτό το σητή είναι δική μας. Το από Νίκο Νίκο. και από μένα. Α, μαζί. Μαζί, ναι. Οι τίτλοι ως πείματα... Στην έκδοση που βγάλατε εσείς με τον Ιντζέ την μεταφρασμένα. Δεν έχετε δώσει τίτλου. Έχετε κρατήσει του Μπέκερ ή έχετε δώσει. Δεν έχουμε δώσει τίτλου στην έκδοση όπω είναι ο Μπέκερ Συνεχείς είναι με λατινικού αριθμού. Αλλά το, το, το τίτλο του βιβλίου που είναι το βιβλίο των Σπουργετιών ναι. είναι μετάφραση του τίτλου του χειρογράφου του Μπέκερ. Ο, ο Μπέκερ. Να το πω τώρα, να το πω μετά. Είναι μια ωραία ιστορία. Μετά, λοιπόν, μετά. Πάμε, μετά. πάμε ωραία. να ακούσουμε το το κόμμα. Λοιπόν, αυτό αυτό. ο ύμνο ακούμε πρώτα και μετά θα συνεχίσουμε. Που τη ψυχή τη νύχτα, عن την αφηγή, κιν τα λόγια του ύπνου που ηχουνε σαν νόδε που αγέρα τη Ζώντας, την άγρια κι και, και φίλοι, Λαγιά με λόγια που να είναι την ίδια ώρα. μπορούν κρατώντας τα χέρια τους τα δυο μικρά σου χέρια τραγούδια και ύμνους που θέλησα να τον Νίκο και τον Περουλή Σακελαρίδη να θυμίσουμε που τους φιλοξενούμε σήμερα και οι δύο ε, πολύ καλοί κιθαριστές εγώ έτσι τους γνώρισα εδώ με την ιδιότητα ο Μέν του συνθέτει ο Περουλής του ποιητή μεταφραστή το κεντρικό μας ε, θέμα είναι η μετάφραση που έχει γίνει από τον Περουλή και τον Δημήτρη Ζε του συνόλου του έργου του Κουστάβου Αντόλφου Μπέκερ, mm. από αυτά κάποια πείματα που έχει μεταφράσει ο Περουλή τα διάλεξη ο Νίκος, και έχουν κάνει μια σειρά εφτά τραγουδιών που έχει εκδοθεί σε CD. Mm. Η... Ακούσαμε το πρώτο κομμάτι από εδώ τον Ύμνω. Πάμε λίγο να επιστρέψουμε, να κάνουμε λίγο flashback στη συζήτησή μας. Να δούμε λίγο για τον Μπέκερ. Α, μα είπες κάτι πήγες να πεις αμέσως πριν ξεκινήσει το κομμάτι τον να το πούμε μετά. Ναι. Ε, να πω πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο, γιατί ο, ο Μπέκερ δεν είχε καταφέρει εν ζωή να εκδώσει καμιά ποιητική δεν είχε εκδώσει τίποτα. Τίποτα. Κάποια από τα πείματά του και τα διηγήματά του είχε καταφέρει να τα εκδώσει σε κάτι έντυπα στα οποία δούλευε ως λογοκριτής. Μάλιστα Λοιπόν, ε, ήταν και η μόνη περίοδο που είχε μια σχετική οικονομική ανεξαρτησία. Γιατί μετά που τον απέλυσαν, που άλλαξε το καθεστώ τέλο πάντων, έγινε η επανάσταση, εκεί, η βελούδινη, αν παντό εισαγωγικών, Άνδεσνη Σαββαίλα, τη δεύτερη, να μην εμπλαδιάζω γιατί δεν θα τελειώσω ποτέ. Λοιπόν, δεν είχε εκδώσει τίποτα. Ε, μόνο σε, σε περιοδικά στα οποία δούλευε, αποσπασματικά πράγματα. Κάποια στιγμή προ το τέλο τη ζωή του γύρου του 1868, αποφάσισε να τα συγκεντρώσει τα βήματα και να προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να τα εκδώσει. Είχε, τα, είχε, φτιάξει, λοιπόν, είχε ένα χειρόγραφο το οποίο το είχε δώσει σε έναν φίλο του, υπουργό τότε, τη τότε κυβέρνηση. Τέλο πάντων, του το είχε δώσει για να τον βοηθήσει στην έκδοση. Ε, πρόκειται να συναννοηθεί με κάποιον εκδοτικό οίκο, τέλο πάντων ο φίλο ο υπουργό, να εκδοθούν. Γίνεται η Επανάσταση του 1868, εκδιώκεται, εκδιώκεται η Ισαβέλα, μπαίνουν μες στο σπίτι του, ε, του υπουργού του συγκεκριμένου, δεν θυμάμαι το όνομά του τέλο πάντων, και το κατακαίνε και εξαφανίζεται το, το χειρόγραφο πάει, αυτό που λένε, πάει το, πάει το έργο πάει Σαβέλα, το... πάει ο υπουργό, πάει και ο Μπέκερ, πάει γαστίδια, και ο Μπέκερ ναι, πάει, πάει όλο το, το ποιητικό έργο ενός σπουδαίου ποιητή εξαφανίστηκε Με, μέσα στην απογοητευσίδη του δηλαδή πάντων αποσύρεται σε ένα μοναστήρι ο Μπέκερ και προσπαθεί παρότι έχει κλονιστή η υγεία του και είναι σε κακή κατάσταση και προσπαθεί από να τα να συντάξει και καταφέρνει το μεγάλη τρόπο αυτό πάντων να το ανασεντάξει. Μπορεί να αλλάξει και ολόκληρο. Δίνε... Αλλά το ξέρει λοιπόν, κανεί και δεν είναι ενδιαφέρει. Ναι, Προφανώ. Ο πρώτε τίτλο του χειρογράφου που είχε δώσει ο, ο Μπέκερ στον, στον Υπουργό ήταν ε, ε, λίμπρο δελλογοριώνε. Το βιβλίο των Σπουργητιών». Αυτό λοιπόν, τον τίτλο, τον κρατήσαμε στην έκδοση αυτή. Και από ό,τι ξέρω, δεν έχει βγει τίτλο στην Ισπανία ε, βιβλίο για τον Μπέκερ με τον ίδιο τίτλο. Όσω είναι παγκοσμίω ο πρώτο. Το πρώτο βιβλίο για τον Μπέκερ που βγαίνει με τον τίτλο που είχε δώσει ο ίδιο το στο χειρόγραφο. Στο αρχικό του. που ήθελε να εκδώσει. Στο αρχικό, αρχικό εκδρώσει, είναι. χειρόγραφο. Ωραία. Ωραία, ωραία ιστορία είναι. Ε, ωραία ιστορία και ωραίο τίτλο είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τον Μπέκερ. Πες μα λίγο σαν ρωμαντικό ποιητή. Ρωμαντικό ποιητή ναι. του ύστερου ρομαντισμού. Δηλαδή, ήταν ο τελευταίο ρομαντικός τη Ισπανία. Και ο πιο σημαντικό εκπρόσωπο του του ισπανικού ρομαντισμού. Μαζί με τη Ροζαλία Δεκάστρο, μια γαλλική ανοιχτή. Ναι, θεματολογικά τι σημαίνει αυτό. Θεματο, θεματολογικά σημαίνει ότι. Επειδή στην, Ισπανία, στην, μια στιγμή, ναι. επειδή στην Ισπανία ο ρομαντισμό έφτασε με μια καθυστέρηση περίπου 30-40 χρόνων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν ο ρομαντισμό βρισκόταν στο απόγειο του, α πούμε, το 1810-1820 το 1820 κλπ., δεν είχε καν ξεκινήσει στην Ισπανία. Ε, ο Μπέκερο, ο, ο ρομαντικός ρομαντικό είναι λάτρης τη ομορφιά. Ας το πάρουμε έτσι γενικά. Ναι, ναι. Είτε αυτό σημαίνει γυναίκα, είτε σημαίνει φύση, είτε σημαίνει θεός, ήταν βαθιά αριστερόμενο, είτε σημαίνει οτιδήποτε. Κυρίω όμω γυναίκα. Ναι. Και είναι από, από τι περιπτώσει των ανθρώπων ο οποίο παρότι έζησε τόσο λίγο, δηλαδή κλασικό ρομαντικός α πούμε, παρότι έζησε τόσο λίγο, έζησε πάρα πολύ έντονα. Mm -hmm. και πιθανότητα αυτή η έντονη ζωή δηλαδή ερωτεύτηκε πολύ βαθιά απογοητεύτηκε έκανε μια, έκανε μια οικογένεια ας πούμε, έκανε τρία παιδιά α, αλλά είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στη συναισθηματική του ζωή και αυτό μάλλον τον οδήγησε να έχει και σκαμπανεβάσματα στην υγεία του και τελικά να πεθάνει πολύ νέος στα 34 του χρόνια από φυματίωση όπως θυμολογείται ή πιθανόν από κάποια φροδίσσια ή η... όχι πολύ καλή ζωή δεν συγχωρούσε. Δε συγχωρούσε. Τώρα συγχωρεί, ναι. πώ ξέρουμε. Μάλλον αναβολέ δίνει. Δεν, δεν, ε, δεν, έκανα. Ούτως δεν είναι σίγουρο. Όχι, ούτω αναβολή είναι. Όχι, ναι, αναβολή είναι. Κάποια στιγμή οτιδήποτε κάνει σε σχέση με τη ζωή σου και την υγεία σου. Ναι. Μόνο ναι. αναβολή είναι από ναι. ε. ναι. το ξέρω. Αναβολή του τέλου. Ούτω ή άλλω. Το τέλο είναι το ξέρω. Προφανώ. Αλλά όταν, είναι, σάς όταν σάς. είναι μεγάλη ναι. αναβολή, λε είναι μια ματέωση. Εδώ μιλάμε για καταστάσει οι οποίε δεν υπήρχε δυνατότητα να ανατραπούνε. Θυμάμαι ότι ήμουν νέο στα 20 τόσα μου χρόνια, επειδή είχα γυρίσει από σπουδές εκτός Ελλάδας και... ψιλοαλίτευα, προσπαθούσα λίγο να το διασκεδάσω γιατί ήμουν πολύ καλός μαθητής, πολύ καλός φοιτητής, καλές σπουδές και τέτοια. Γύρισα και μετά, για να ξαναπιάσω την επιστημη περασαν παράσαν 7-8 χρόνια. Και ήταν ένας μεγάλος σε ηλικία φίλος. Που έμασταν φίλοι με τα παιδιά του δηλαδή. Πολιτικό, μηχανικό και αρχιτέκτονας. Παλαιά σχολή αριστοκρατική, εξαιρετικό στην τέχνη του. Ο οποίο μου έλεγε στα μάτια μου, λέει: Η ζωή έχει αξία. Αν τη ζει. Έχει... Όμορφη είναι μια... μια θάλασσα που είναι μπουνάτσα, λάδι, είναι όμορφη. Αλλά το ταξίδι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον όταν έχει κύματα πάνω κάτω. Mm -hmm. Αυτή ήταν η συμβουλή του. Αυτό ήταν μεγάλο πια, οπότε ήταν πια κατασταλλαγμένο λίγο. Ήταν 60 α πούμε τότε ήρθε και ήταν. Τέλο πάντων, λοιπόν, άρα αυτή είναι η ιστορία. Όταν όμω έχει φωτούνα, πρέπει να μπορεί να ξέρει να πηγαίνει με τον καιρό. <στολίκη> ναι, βέβαια. Δηλαδή, δεν πρέπει να σε χτυπάει στο πλάι. Πρέπει να σε χτυπάει μπροστά ή πίσω. Και στο πλάι. Πρέπει να ξέρει τι εργαλεία Πρέπει να ξέρει πάντα. Ε, από τότε, εγώ αργότερα έμαθα και έγινε και ναυτικός, ε, στο Ιωπλό. Μπράβο. Ε, και μάθαμε ότι για τον καιρό ότι είναι. Ο καιρο, η Ιωπλοεία, το καιρό, είναι ένα πολύ ωραίο δίδαγμα στη ζωή. Ότι. Ε, Όπω στην 31, τραβάει φίλο πρώτα η μάνα, όταν βγει έξω στη θάλασσα, ο καιρό τραβάει φίλο πρώτο. Και μετά εσύ πρέπει να προσαρμοστεί. Mm. Αν έχει το ίδιο φίλο, θα σε φάει. Ε, πρέπει να έχει λίγο καλύτερο. Mm. <laughs> αλλά... mm, mm, mm, mm. Και κυρίω μαθαίνει εκεί ότι δεν θα πα Δεν θα, ως... θα δημιουργήσει εσύ το ταξίδι σου, θα το ξεκλέψει από τον καιρό. Ο καιρό είναι πολύ δυνατό. Η θάλασσα είναι πολύ δυνατή και ο αέρα. Mm. Για οτιδήποτε mm. συνομίζει ότι έχει τη σκαφάρα, να έχει και 150 πόδια σκάφο. Βάρ... Μάλιστα, με φίλου εμείς με ασκάφου μα τα σκάφημα, λέμε βάρκες. βάρκε. Τούτα μας λέμε: mm. Γιατί βάρκα, γιατί είναι βάρκα, βγαίνει έξω στα 8 μπουφόρ και θα δει ότι είναι μια καρουδότσου που Ούτε yeah, βάρκα yeah, δεν είναι. Σε <σφίλαια> κάθε περίπτωση, τέτοια και χωρί ανέμου, να μην ανεμίζεσαι, που λέγει ο οδηγό. Yeah, ο οποίο δικό μα, ο, ο γκάτσο. Σωστό είναι. Το δύσκολο είναι να. στην ιστορία είναι να. το να μάθεις να δουλεύεις με τον πολύ καιρό, το μαθαίνεις, Θέλει κότσια λίγο και θέλει και εμπειρία λιγάκι για να μην το φοβάσει. Όταν, επειδή κάναμε και αγώνε, το να κινείσαι στην νεμία είναι το πιο δύσκολο τέχνη. Mm. Και θέλει πιο πολύ δουλειά κιόλα. Όχι τόσο. Δηλαδή συνέχεια, ανεβαίνει, πανίκανε να κάνει το μικρό πανάκι, το Άρα η νεμία σε κάνει πιο πρωταγωνιστή. Ναι, εννοείται. Θα κάνει εσύ πρωτοβουλίε πιο πολλέ. Ενώ ναι, ναι, η κακοκαιρία σε κάνει. Με τα βράδια. <laughs> ε, Ο καλό καιρό σε κάνει επιθετικό. Ο κακό καιρό σε κάνει αμυντικό. Ναι, αμυντικό, ναι. Αμυντικό. όχι αμυντικό. Ξεκλέβει. Πονηρό σε κάνει. Ξεκλέβει, δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η δύναμη του καιρού που εσύ κλέβεις, να πάω και εγώ στη δουλειά μου εκεί μέσα σε όλο αυτό το μπάχαλο. Παπ, και λίγο εγώ μια πορεία να πάω. ο αντί να γίνεις Αχιλέας, ναι, ναι. Ας πούμε. Σωστά. Που το Είσαι, βλέπεις, τα δύο χρειάζονται Βλέπει τι Και την αδύνα... ειρήνη και τον πόλεμο. Αυτά περί Περιλαμβάνει αρμονία, ομορφιά. Α, το, λέει... το λέει ο Μπέκερ στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Λέει, το επόμενο τραγούδι, το λέει ο Μπέκερ, λέει: ε, Όλα η μετούτα το... περι... και άσκεφτο τον κόσμο σερβιανίζοντα, δίχω να ξέρω από πού και προ τα πού γυρίζω. Αυτό εσύ. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι. Αυτό εσύ. Ο, ο ταξιδιώτη. Πολύ βασικό στοιχείο του ρομαντισμού. Ο ταξιδιώτη. Πάμε να ακούσουμε. Πρόσωπα είναι ο τίτλο Αλμάν Βλέπω ο μουσικό χαρακτηρισμό εδώ από τον Νίκο. Ακούσαμε λοιπόν από το δίσκο το άλμπουμ Vertigo κύκλος τραγουδιών σε μορφή σουίτας». Διαβάζω τον υπότιλο για να ξέρετε και τη μορφή. νίκο Χαζελευθερίου η μελοποίηση, ποίηση Γκουστάβου Αντόλφο Μπέκερ, μετάφραση «Ποιητική απόδοση» όπως λέει, μετάφραση «Περουλίσσα και τραγουδάν η Χριστίνα Πουπάλου και ο Δημήτρης Βουτσάς. Νίκος Χατζηρευθερίου, λοιπόν. Ε, είπαμε να κάνουμε μία συζήτηση που στην Ελλάδα... Ίσως είναι... Δεν ξέρω αν είναι η χώρα με τις περισσότερες μελοποιήσεις ποιητών. Ε, αν δεν είναι, πάντως είναι σίγουρα στην πρώτη κατηγορία. Είναι, πρέπει να είναι η, η χώρα, πρέπει να είναι ο κόσμος, οι Έλληνες στην Ελλάδα, Εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν ακούσει Σε μεγαλύτερο ποσοστό Τραγουδισμένη ποιήση <Ρίκυα> Ναι, ναι, αυτό Γιατί, εντάξει Είξα, σαν, δηλαδή, σαν, σαν χώρος Ελλάδα Γιατί ο Σούμπερτ έχει γράψει τραγούδια πάνω σε ποιήση την ακούει όλες τις όλα τα Μίκη Ραφιά ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι τώρα... αυτό που λέμε κτήμα του Όπως έχει γίνει, α <σχολε> πούμε, <σχολε> με το άξιο Εμεί όμω ε... το είχαμε Κιθαρούλα στην παραλία με φωτιά και τραγουδούσαμε το περιβάλλον το κρυφό. Ναι, το με Και μάλιστα προσπαθήσαμε να φλερτάρουμε κιόλα τραγουδώντα νομπελίστε. Πολύ πιθανό να είναι μοναδικό φαινόμενο. Ναι. Λέγεται μάλιστα ότι. Λέγεται. Νομίζω ότι ισχύει. Ο Σεφέρει όταν φωδάξει και αρχίσει να μελοποιεί. φέρει. Πιστεύω καταρχήν να το πούμε λίγο γιατί εγώ αυτό το ένσημο θέλω να το αποδίδω πάντα. Ότι ο ένα άνθρωπο στην Ελλάδα. Που είναι πιο υπεύθυνο από οποιονδήποτε άλλο για τη διάδοση τη ποιήση στη χώρα, είναι ο Θοδωράκη. Ε, Ακριβώ γιατί τα έκανε τραγούδια. Πάντα οι ποιητέ ήταν δημοφιλεί με κάποιο τρόπο στη χώρα, αλλά τα έκανε τραγούδια. Δηλαδή ήταν ξαφνικά. Ε, ο Σεφέρ, οι νομπελίστες, το να τραγουδάσει νομπελίστε στην παραλία το κάνανε μόνο οι Αμερικάνοι, καλά και οι Ευρωπαίοι ακούγοντα Αμερικάνου, αλλά το καταλάβανε εκ των υστέρων όταν πήρε τον Όμπελ mm -hmm. ο Όταν το τραγουδούσαν δεν ήταν νομπελίστε ακόμα. Ε... Λοιπόν. Ε, η ποίηση με τη μουσική έχουν μια στενή σχέση μέσω του τραγουδιού ναι. και μέσω του γεγονότος ότι και τα δύο και η γραπτή ποίηση ακόμα εγώ πιστεύω έχοντας γράψει και εγώ κάποια λίγα πράγματα ότι την ώρα που γράφεις δημιουργείς ένα ρυθμό ο οποίος Λέχι. έχει μια εσωτερική προφορικότητα Είναι γεγονός αυτό και ο, ο, ο ρυθμός είναι και το κοινό στοιχείο όλων των τεχνών Ναι ε, το ερώτημα είναι που βασανίζει όλου και δεν ξέρω τελικά αν έχουμε κάνει καλά ή όχι. Ε, αυτή η παρέμβαση σε ένα αυτοτελέ εργοτέχνη. Ναι. Ένα πείμα είναι από μόνο του είναι εργοτέχνη. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ναι. όταν υπάρχει ένα πείμα, είναι ένα καλλιτεχνικό δημιουργείο. Πει... Πάνω σε αυτό, α πούμε, όταν βάζει μουσική. Τι ακριβώ. Και το κάνει και τραγούδι. Το Ο... κάνεις τραγούδι. Η ναι. ποιήση, μάλιστα, είναι ένα, ένα είδο τέχνη το οποίο πολλέ φορέ. Η ο ποιητής που το γράφει έχει μια αίσθηση ότι δημιουργεί ένα, ρυθμι, ένα ρυθμό, με κάποιο τρόπο, δεν είναι, όχι μετρικά απαραίτητα, ε, ο οποίος είναι ήσυχος. Δηλαδή, γράφει μόνος σου και θα το διαβάσει κάποιος μόνος του. Ε, γι' αυτό εμένα δεν μου άρεσαν ποτέ οι απαγγελίες, ε, οι πολύ Υπάρχουν κάποιοι που στον απαγγέλουν ποιητήση. Στον φόδης. Ναι, ή πολύ έντονες, ενώ το πήμα δεν είναι πολύ έντονο, αλλά ο ηθοποιός ας πούμε που καλείται να το απαγγείλει, έχει αυτός την, την ανάγκη να το πει έντονα, γιατί ίσως το θέατρο καμιά φορά είναι λίγο πιο έντονη η εκφορά του λόγου από τη δικαιολογεί το κείμενο που λένε, γιατί Μα... ακριβώς είναι θέατρο, λόγω του είδου τη τέχνης. Αλλά ακούσεις ποιητέ του ίδιους να ε, διαβάσεις. Καμιά μάτυξη. φορά εκτό των πόδες. Πολλοί όμω είναι τελείω αντιθεατρικοί. Καμιά φορά, ναι, καμιά φορά φίλες... είναι φλατ ναι, ναι. και λε: Ερε, παιδιά, δώσε και λίγο έκφραση. Ναι, και ναι. μερικέ φορέ, εντάξει, είναι θρυλυκό. Έχω ακούσει που είχαν βγει κάποια CD με ποιητέ να απαγγέλνουν μια σειρά κάποτε. Και ήταν εμπειρή, το, το, το αγαπημένο μου, τον Εμπειρίκο. Ο οποίο ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή, όχι στον Φόδη, ήταν στην οδό των Φιλελίων. Θυμάμαι το πείμα. Όπου λέει σε κάποια στιγμή, Δεν είναι το θάλπο. Αλλά ζέστη! Και το λέει έτσι με έναν τρόπο, σαν να έχει πει την ιστορία Βε, του κόσμου, δε. μέσα σε δύο λέξει. Ε, γι' αυτό, καμιά φορά, υπάρχει ένα τρίλος ότι ο Σεφέρης ε, δεν του άρεσε πολύ. Δεν έλεγε όχι, αλλά δεν του άρεσε ότι ο Θεοδωράκη ο τρόπο που έκανε τα πλήματά του, γιατί τα άκουγε διαφορετικά από το ήσυχο τρόπο που φανταζόταν αυτό. Ε, μέχρι που μια μέρα, λέει, περπατούσαν μαζί προ την πλάκα και άκουσε σε ένα μαγαζί μέσα να παίζει το παιδιάλι το κρυφό και να το τραγουδάει όλο μαζί ο κόσμο και συγκινήθηκε τόσο που έπαψε να τον εννοχλεί πια mm. από τότε ε, γιατί είναι αυτό το δίδυμο λέει αυτή η μικρή ιστορία ότι από τη μία είναι ένα αυτόνομο έργο που παρεμβαίνει ο συνθέτης και το αλλάζει το ρυθμό το αλλάζει τη μουσικότητα απ' την άλλη το τραγούδι έχει κάτι μαγικό το ότι μετατρέπεται κάτι σε τραγούδι στη δημιουργεί μια αίσθηση μαγεία. Ε, σταματή συνήθω οι παρουσιαστές έχουνε Επαφή με του ακροατέ, τώρα με μια ακροάτρια ναι. μου λέει γιατί δεν μπο... μια φίλη μου λέει γιατί δεν μπορώ να μπω στο μεταδεύτερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια δυσκολία. Γιατί δεν μπορεί. μεταδεύτερο.gr, δεν νομίζω ότι... Στο μεταδεύτερο.gr, άμα μπει από το... από το browser, από το internet, ναι. μεταδεύτερο.gr, ναι. κάτω ναι. βγαίνει ένα μαύρη μπάρα που έχει ένα play πάνω, το κλασικό παλιό play, ναι. το βελάκι ναι. δεξιά. Ναι. Το πατάς και παίζει. Α, υπάρχει ένα θέμα. Τι. Ναι. Ίσως να έχει δίκιο Ίσως μου δείχνει εδώ τώρα Η χολύπτριά μας Ότι μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα Ο Γρηγόρης πάντα το, το άκουσε Το ακούει Πάμε να το δούμε Όχι, όχι. Μπορεί να υπάρχει ε, Θα το δούμε τώρα Όσο κάνουμε το Αυτό κοιτάμε αυτό χρόνος Εδώ να δούμε Να τσεκάρουμε Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα Αν υπάρχει θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε Όχι παίζει, παίζει. Εμένα εδώ πέρα παίζει Εντάξει ε, υπάρχει περίπτωση, να δω όμω κάτι εγώ να πω, επειδή λίγο ασχολ, έχω ασχοληθεί λίγο και με τα τεχνικά του αναγκαστικά γιατί κάνουμε όλες τις δουλειές, είμαστε θελοντικός σταθμό να θυμίσουμε, υπάρχει μια περίπτωση μικρή, θέλω να κάνω ένα τσεκάρισμα για την ακροάτρια, ε, σίγουρα από το browser, από το internet μπαίνει από τον υπολογιστή να δω μήπως υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν applications, apps, όχι, παίζει και από το app. Πες το... εντάξει, θα κάποιο τελικό ναι, ναι. θέμα. ήθελα να δω μήπως επειδή κάναμε μία αναπαθμιζούλα στα ups, όχι, ναι, όχι βλέπω, εντάξει, βλέπω. Ε, να κάνουν ένα τσεκάρισμα στο ίντερνετ το δικό του και ένα, ένα reload, ένα restart. Mm -hmm. Ένα restart, yeah. πάντα ξέρουμε στου στους Δεν ξέρω πόσο ναι, ναι, ναι. επαφή έχει, τότε ένα restart κάνει πάντα πολύ ικανό. Στη ναι. ζωή, στη ζωή γενικότερα. Και στου υπολογιστέ ειδικότερα. Uh -huh. Λοιπόν, ναι. ε, Πε μου λίγο εσύ γιατί, την δική σου αίσθηση ω μουσικού, ω συνθέτη για τη μελοποίηση πίεση. Κι η αίσθηση, όπω είπαμε, έπεσε και εσύ πριν για το σχολείο, είναι πολύ με στο ας πούμε, DNA μα, το, το νεότερο γενναιό στην Ελλάδα, το να ακούμε τραγουδισμένη ποιήση. Κάτι το έχουμε συνηθίσει από το, το Θεωράκι κυρίω και από άλλου. Πολλού άλλου είναι Εγώ θα έλεγα αυτό το ίσω τεντριμένο, ότι είναι ένα τρόπο να το διαβάζει το ποιημα. Αυτό είναι ένα τρόπο ανάγνωση και τον οποίο το μοιράζεσαι με του ακροατέ σου. σω υπάρχει και μια επιστροφή σε ένα πιο. Προ... σω το τραγούδι είναι ο πιο πρωτογενή, προ... προ... πρωτογενή τρόπο έκφραση τη ποιήση. Δεν ναι. ξέρω αν είναι αυτό. ο, ο τραγουδούσε τα έπειτα. Όμηρος τα τραγουδούσε. Ναι. σω. Δεν το ξέρουμε με μεγάλη βεβαιότητα. Αλλά τον Ερωτόκριτο τον τραγουδούσαν. Και το... ο ρυθμό τη Ιλιάδας. και το ήταν που έλεγε ότι. Εγώ γράφω ποίματα, γράφω τραγούδια. Ναι, αυτό το πήγαινε παραπέρα. Mm. Ότι περιπλέει τη μουσική μέσα ναι, ναι, σε αυτό που έγραψε. Αυτό ναι. είναι. Πέρα, αν όμως εγώ σπίτι, και εγώ κάποια στιγμή έλεγα, επειδή έχω αυτά τα λίγα που έχω γράψει κι εγώ στη ζωή μου, ότι αν ήμουν. και έχω γράψει και στίχου για τραγούδια, αυτό είναι άλλη ιστορία. Γιατί στου στίχους προκαλείς την τύχη σου. Του γράφει και περιμένει μετά να ακούσει το τραγούδι. Το οποίο είναι πολύ συγκινητικό όταν τα ε, Αλλά έλεγα ότι αν ήμουν λίγο καλύτερος μουσικός ίσως να μην έγραφα mm. στίχους. Mm. Ότι προσπαθώ να φτιάξω μουσική εκεί μέσα λιγάκι. Ε, άρα είσαι λίγο προκλητικός. Λες δηλαδή ότι εφόσον εγώ προσπαθώ να φτιάξω μουσική έχει και ο μουσικός το δικαίωμα να στο κάνει μουσική. Να, να βάλει τη δικιά του μουσική εκεί πάνω. Ή, σημαίνει ότι αναγνωρίζεις τη μουσική, τη συγγένεια που έχει με αυτό που κάνεις εσύ. Δεν είναι ότι Πήρα το σπίτι σου και άρχισα να το ζωγραφίζω πολύ χρωμονέσαι, το θέλω σα πρόμαυρό. Ήδη ήσουνα στο χρώμα μέσα. Ε, αλλά είναι το τραγούδι τόσο πρωτογενέ, τόσο πρωτογενή τρόπο έκφραση μα. Δηλαδή, βλέπει ότι. Ακούσε ένα τραγούδι παλιό, ασχετά με το τι μουσική παίζει εσύ τώρα ή ακούς ή κάνει. Ακούσε ένα παλιό τραγούδι που το θυμάσαι από παιδί. Και σου θυμίζει τα πεζικά σου χρόνια πιο πολύ από το να δει μια εικόνα. Είναι σε. Σου κάνει μνήμες στην Αρχαία Όσο πάμε προς το παρελθόν, τόσο πιο πολλοί οι γλώσσες προφέρουν το μουσικά. Ναι. Υπήρχαν οι τονισμοί στην Αρχαία Ελλάδα και ό, όσο πιο ε, κοντά ερχόμαστε στο σήμερα γίνεται πιο φλατ. Ίσως, ίσως γιατί Υπάρχει η μουσική να καλύψει αυτή την ανάγκη. Χάνονται και οι διάλεκτοι. Όχι, δεν ε, Χάνονται ε, πολλά. Στα Αγγλικά, ας πούμε, στην Αγγλία που υπάρχουν ακόμα προφορές, Γιόρψερ, μπορεί mm. να μην τους καταλάβεις, mm. άμα πας. Ίσως, yeah. ε, α... Υπάρχει το λεγόμενο BBC English. Mm -hmm. Ε, είναι επίσημος όρος το BBC English, δεν είναι αργό. Mm -hmm. Υπάρχει yeah. το Oxford English, το Yorkshire English, το τέτοιο και το BBC English. Και το American English, που είναι άσχητο. Αστυ... Άνω ah, <laughs> αυτό. Υπάρχουν αφοβολίες αν είναι English. Έχει, έχει, ένα <laughs> <πολύ> ωραίο, <laughs> <laughs> έχει ένα πολύ ωραίο, εντάξει, αν θέρω το πρόσωπο αυτό, ευκλήθησα καλότητας. Είχε πει σχολιάζοντας ότι... Όχι μάλλον, το είχε πει ο Oscar Wilde, ότι οι Άγγλοι με τους Αμερικανούς μοιάζουν σε πάρα πολλά πράγματα έξω από τη γλώσσα. <laughs> <laughs> λοιπόν. ε, δεν ξέρω αν, αν, ε, αν μπορούμε να πούμε αυτό το, το λέω πολύ ίσως περί κλείδας δηλαδή είναι σκέψη της στιγμής αν η μουσική δίνει ένα διονυσιακό στοιχείο στην ποιήση που το έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Ε, και το λέω αυτό γιατί το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε <laughs> είναι ο Άγγελος Κοιμούσα το οποίο μπορεί να μας πει πως τι σημαίνει αυτό το δίπολο, αυτό το δίδυμο με τον Άγγελο και τη Μούσα Που είναι η λογική ας το πούμε έτσι Ας το η πούμε η λογική πούμε, και η έμπνευση είναι η, ναι. η λογική ας πούμε Ο Άγγελος είναι ο δάσκαλο Ο ορθολογιστής ξέρω εγώ Είναι αυτός που σε προσγειώνει Σου βάζει τα θεμέλια Ο πούμε, πραγματικότητα. ναι Ενώ η Μούσα είναι ένα πράγμα τελείως ε, Πνευματικό ας το πούμε τελείω εσωτερικό Και να κάνει με τα μύχια Με τα νύχια <laughs> τη ψυχή. Ε, και είναι ένας συνδυασμός. Εδώ το ποίημα μιλάει για την ε, λογική και την έμπνευση. Με ένα εξαιρετικό κατά την μου ε, έργο, ένα, ένα πείμα που θα μπορούσε από μόνο του να, να αναδείξει έναν ποιητή από μόνο του. Προσπαθεί να κάνει έναν ορισμό και δίνει εξαιρετικά παραδείγματα με υπέροχες εικόνες αυτό το συγκεκριμένο ποίημα. Δηλαδή εδώ εντάξει με το ο, ο, ο Νίκος, επειδή είναι πολύ μεγάλο, με, μελοποίησες ένα τμήμα, έτσι δεν είναι, ή είναι το βέρτιο που τον, όχι, ε, το, όλο, το, όλο, το, όλο, το μελοποίησες είναι, όλο αυτό. Είναι, είναι όλο, απλώς το ενέπλεξα. Το, <στονίτρια> α, το ανακατεψε Το ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ενώ ναι, ναι. στο ποίημα είναι η εκφορά της λογικής και μετά έπετε η εκφορά της... Το βέρτιο είναι που είχες κάνει να Ένα έβαλα ένα μουσικό ναι. θέμα πιο, ας το πούμε, περίπλοκο στην λογική και ένα πιο άμεσο και απλοϊκό στην, στην... έμπνευση. Είδε όχι μόνο παίρνουν παίρνει μουσική Εδώ δηλαδή το πείμα το, το είναι, το πρώτο μέρο είναι η λογική, το δεύτερο μέρο είναι η έμπνευση και στο τέλο κάνει μια σύμπτυξη σε ένα στίχο, σε μια στροφή. Είδες ο η... ο Νίκο το, το έχει ανακατεύσει. Οι συνθέτε όχι μόνο πειράζουν τα πείματα και το είναι αυτό, αλλά πειράζουν ακόμα και τη σειρά τη. Ναι, <συνέβη> <συνέβη> αλλά πειρά... το από, πιο, από το πιο αυστηρό <συνέβη> που μπορεί να φανταστεί κανεί τον Περούλι. Το συγκεκριμένο είναι εξαιρετικό κιόλα σαν να μην νοιάθει έλα της σκέψη που ταράζει Σαν σύμφωνας που ατακτά τα κύματα οφθεί Μουρμωρεί το πως την ψυχή γεννιέται και καλπάζει Σαν ένα ηφαίσθηο σιωπήλου που πάει να εκραγεί. Λύμα φωτός που ενώνει στα κομμάτια ήλιος που τα σύννεφα και τα πυροθωρή. Άξιο χέρι και κανό που δησφευγά της σαν τα πετράδια να κολλά σε κόσμη μπορεί. Φιγούρες ακαθόριστες ανύπαρτων πλασμάτων τοπία που αγνοφαίνονται στην άλλο του παντός Χρώματα που μπερδεύονται με το ουρανού το τόξο και με σημάδια μοιάζουν που κολυμπούν στο φύλλο Ένα ρυθμός αρμονικός που σταθερά να σαίνει στις νότες που δραπετεύσαν χαράσει το στρατή Οι σμίλοι που τη προσθέτει ομορφιά στην πριν ιδεατή Ιδες δίχως όνομα χωρίς ψυχη τα και η που έχουν χάσει πια πηξίδα και αριθμό; Μνήμες και φιές αοριστές ανύπαρκτων πραγμάτων Πανιγούν δρόμο στη χαρά κι ο στον σπαραγμό Τόπος που συγκεντρώνονται με ταξίδες, σαν σώματά που νιώθουνε κρύφη έλξη βαθιά Χήμαρος που στο κύμα του σβήνει το νου από του πνεύματος που δύναμοι ανακτά. <ΣΣΣΣΣ> Νευρώδης μοιάζει ο οργασμός που άσκοπα πλανιέται Κανάτια χαλήνω το που ξεφρένο πετά Τρέλα που το θολομυαλώ Εξάπτει κι εκδικέται Ουράνιον Που την ψυχή με Τράνει φωνή που φέρνει Τάξης του νου το χαός Και στο σκοτάδι ανάβει Φως που φεγκοβολά Χρύσο είναι χαλινάρι το πυρωμένο, το άτυ που πετά. Και με τις δυο αιώνια μαχή, με την δι' αιώνια οδηγώ, αυτή αυτήν είναι τις δυο, να στο το ζυγώ. Περιγκλυπάρει λίγο πολύ. Μετά λοιπόν τη μάχη ή την προσπάθεια συνύπαρξης του, του Άγγελου και της μουσα του ποιητή με την έμπνευση, της λογικής με την έμπνευση, ε, το το θέλετε ο καθένας, ο Άγγελος και η Μούσα ήταν το κομμάτι, ρόντο. Λέω και τη μορφή που μας δίνει ο συνθέτης. Σε ποιο θέμα θέλατε να συνεχίσουμε Να συνεχίσουμε για τον Μπέκερ Να συνεχίσουμε για την μελοποίηση Ή για ένα συνδυασμό Έχουμε ε. ακούσει μελοποίηση του Μπέκερ Στα Ισπανικά ποτέ hmm. Αυτά που έχω ακούσει Στο YouTube ότι υπάρχει και δεν έχω άλλη πρόσβαση Πουθενά φαινά... Έχουμε <laughs> ακούσει αλλά δεν μου αρέσανε ναι. το... το καλό με τη... με τη συγκεκριμένη δουλειά Τη δική μας με τον Νίκο Είναι ότι τα περισσότερα αν όχι όλα, ε, τα, τα ποίηματα που μελοποιήσει ο Νίκος, μπορούν να πεχτούν και με Ισπανικά λόγια. Α. Με την ίδια τη μουσική. Με την, με την ίδια μουσική. Το έχουμε δοκιμάσει. Έχει δηλαδή. κρατήσει εσύ το ρυθμό, το μετρικό, ναι, ναι. κατά κάποιο Έτσι τρόπο φαίνεται. στη μετάφραση. Εντάξει, φαίνεται. Ναι. Χωρί <χω> να το έχω προσχεδιάσει, ας πούμε, να, να μπορεί να πεχτεί, να, να μελοποιηθούν, Ξέρω εγώ για να, να πεχτεί. Τελικά φανώς, βγήκε, αποδείκτηκε, έχεις αποδείκτηκε κρατήσει και τον, τον ίδιο ρυθμό πούμε, ότι είναι, ότι με και το Ισπανόφωνο Εμένα με ενδιέφερε μεταφράζοντας ελληνικά αυτό, αυτό που ήθελα να καταφέρω δεν ξέρω αν το κατάφερα είναι να σκεφτώ πως τατόγραφε ο Μπέκερα ήταν Έλληνας. Ε, ναι, Αυτό, αυτό, αυτό είναι, είναι, είναι το μετά, τέτοιο Αλλά όμως δεν, δεν, ήθελα, δεν ήθελα καθόλου να, ε, λένε, να ξεφύγω από το ρυθμό Πιο πολύ μες ενδιέφερε ο ρυθμός και η μουσική παρά οι έννοιες και οι δέξεις Έκανα πολλέ ακροβασίε, άλλαξα νοήματα, έκανε διάφορα τέτοια. Ούτω ώστε να παραμείνει ένα ποίημα στα ελληνικά. Ναι. Ποίημα με τι ομοιοκαταληξίε του και τα λοιπά, όπου ήταν εφικτό, δεν ήταν παντού. Αλλά με βάση αυτό, φαίνεται ότι μπορεί να τραγουθεί. Και έχουμε ένα σκοπό με τον Νίκο. Το έχουμε συζητήσει. Να, το, να, το, να βγάλουμε ένα CD με ισπανικά λόγια. Δηλαδή, με τη μουσική ναι. αυτή, ένα ισπανόφωνο. Ναι. Ε, βέβαια αυτό έχει, έχει διάφορα προβλήματα πρέπει να βρει εμπει, πρέπει, πρέπει, πρέπει να, να βρει εμπειρευτέ αρκετά καλούσε αυτό που είναι και αρκετά καλή στην Α, γλώσσα. Ακριβώς, γιατί ακριβώς. υπάρχει και ένα κι εγώ να σου πω την αλήθεια mm -hmm. ακούσει και έλλεινε τραγουδιστέ, εμπειρευτέ που είναι πάρα πολύ καλοί και τραγουδάνουν αγγλικά ή ελληνικά, χωρί να έχουν την. Ναι, Αν ναι, ναι, ναι. δεν πει καλά την γλώσσα, δεν είναι ότι έχουμε κανένα κόλλημα με τι φοβερέ προφορέ και τέτοια, αλλά δεν την εκφέρει καλά τη γλώσσα. Χάνει από εκεί. Η ήδη έχει ξεκινήσει κουτσό το τραγούδι. Ναι, λίγο. αλήθεια είναι αυτό. Ε, ε, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι δύσκολο. Οι ερμηνευτέ πάντα είναι δύσκολο για να σου μεταφέρουν αυτό που. Όχι, εμεί μιλάμε για Ισπανό ή Ισπανίδα. Ναι. Ε, Καλά, ε, μπορεί ε, να, ε, να, ε, αυρούμε, ε, να μην ε, είναι ανθρώπους... Ισπανό, να είναι κάποιο πολύ Ισπανόφωνος. Υπάρχουν ακόμα. και Ισπανόφωνοι ε, τραγουδιστέ ε. στην Ελλάδα. Υπάρχουν, υπάρχουν λύσει. Θα το Φίλες. κάνουμε, νομίζω. Η κάνουμε. εκφορά του λόγου, η προσωδεία τη γλώσσα των ελληνικών με τα ισπανικά είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι. Δεν είναι όμω ακριβώ. Δεν φύλες. είναι ακριβώ. Είναι πολύ κοντά, είναι πολύ κοντινότερα από τα ιταλικά, α πούμε. Ασφαλώ. Γιατί η, όπως και η... η ισπανική γλώσσα, όπω και η ελληνική, είναι ό,τι γρα... ,τι βλέπει, ναι, Είναι πολύ καθαρά και ανοιχτά τα φωνήεντα. Όπω τα, τα σύμφωνα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ε, εγώ ακριβώς, είχα την εμπειρία, όταν ήμουν φοιτητή στην Αγγλία, καθόμασταν, πηγαίναμε στο πανεπιστήμιο να φάμε, α πούμε, και όταν ήμασταν. Δύο-τρει Έλληνε μαζί καθόμασταν. Όποιο Άγγλο δεν μα ήξερε και περνούσε από δίπλα μα, ρωτούσαν αν είμαστε Ισπανοί. Mm -hmm. Ο ήχο, δηλαδή, yeah, yeah, yeah. σε έναν τρίτο που δεν καταλαβαίνει τι λέξει, ακούγεται σαν να είσαι Ισπανό, α πούμε. Πάντω, yeah, yeah. σίγουρα, εγώ ε, ε, να το πω γιατί εντάξει, ο περικλήση μπορεί να, να τα μύχανα από σεμνότητα. Ε, είναι μια ε, μετάφραση εξαιρετική και είναι εξαιρετική πέρα από το. Φιλολογικό τη μέρο είναι βαθιά καλλιτεχνική μετάφραση. Αυτό που λέει ότι. Ναι, με αυτό, αυτό, σχέδε, έχει, σημασία, αυτό ναι. έχει σημασία. Είναι μια πραγματική ποιητική απόδοση yeah. και να σα πω κάτι που. Όπω αυτό που λέει με το ότι να μπορούν έτσι όπω είναι να τραγουδίσουν Ισπανικά, σπουδαίο έτσι. Εγώ δεν το επιδίωξα, δεν ήξερα. μόνο Ελληνικά ξέρω yeah. <laughs> και Ελληνικά με ελοποίησα. Ε, αλλά ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση και φεύγε αυτό οφείλεται και στου εξαιρετικού δύο τραγουδιστέ, την Χριστίνα Τιμπουπάλου και τον Δημήτρη Βουτσά, οι οποίοι δεν τα δίδαξαν τα κομμάτια. Σχεδόν καθόλου του τραγουδιστέ. Τα πήρανε πάνω. Τα πήρανε του και του... τραγουδίσαν έτσι από την αρχή. Που σημαίνει ότι ο λόγος έρεε, έτρεχε σωστά κτλ. Και με την ευκαιρία τώρα για να δώσουμε μια μικρή πάσα στο προγενέστερο του Μπέκερ, Μπέκερ συνάντησή μας το επόμενο κομμάτι που έχει τον τίτλο από εμά, Απόϊχο, ο Μπέκερ αναφέρεται στον Σέξπιρ. Mm -hmm. ε, έναν θεατρικό έτσι, συγγραφέα και. Θα μας δώσει μια πάσα να πάμε στον άλλον μεγάλο θεατρικό συγγραφέα και όχι μόνο βέβαια, το Φεντερικό Γκαρθία Λόρκα, με τον οποίο έχουμε μια ε, σχέση ιδιαίτερη εγώ και ο Περιβλής και έχει σχέση και ο Λόρκα με τον Μπέκερ, θα μας τα πει τον ελληνικά ο Θα τα πούμε, πάμε να από ακούσουμε απόρυπο, τον απόϊκο που μας εισάγει εκεί. Ναι, από τον yeah. Σέξπιρ στο Λόρκα. Που το αίμα, στα που πάνω τη φαγί φεδιών και απλώνει αρώματα Μια μελώντα. εχτό το μετά τον απόϊχο. Περουλή, απόϊχος, μας είπε ο Νίκος ότι κάνει μια σύνδεση, μια αναφορά στο Σέξπιρ. Ε, ναι, είναι... Μιλά για την αφιλία. δηλαδή, καλά είναι ένα, ένα, ένα πήμα πολύ μαύρο, ας το πούμε. Ε, είναι από τις στιγμές που ο Μπέκερ ήταν σε, σε τραγική κατάσταση, νομίζω γράφτηκε μετά την πρώτη του κρίση που δεν μπορούσε να πάρει αναπνοή και αισθανόταν να πνίγεται κρίση πανικού τι ήταν αυτό Όχι η κρίση δυσπνίας λόγω της φυματίωσης υπέφερε από ήταν πολύ αδύναμα τα πνευμόνια του και από αυτό πέθανε τελικά όπως είναι γνωστό Εντάξει, τι άλλο να πω, είναι από τα πιο Εγώ, για μένα είναι από τα πιο αγαπημένα, έτσι καλλιώς ναι. είναι από τα πιο έντονα, από τα πιο βαθιά συναισθηματικά ποιηματά του Για να πάμε να συνεχίσει, να πάρουμε λοιπόν τη γραμμή τη σειρά που μας πρότεινε και ο Νίκο από τον Μπέκερ στην... στον Σέξπιρ και από εκεί να επιδείξουμε Κάποια χρόνια αργότερα να κάνουμε τον μπρο προ το Λόρκα. Και από ό,τι είπε, Νίκο, κάποια σχέση υπάρχει μεταξύ του Μπέκερ και του Λόρκα. Γι' αυτήν μπορεί να μα μιλήσει... μιλήσει ο Περούλη. Για αυτήν θα μα μιλήσει ο Περούλη. Για αυτήν πολύ συγκεκριμένα και με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Γιατί πάνω σε αυτό έχει δουλέψει και μια ιδέα θεατρική, α ε, το πούμε. Ο Περούλη, μπορεί να μα πει, θα γίνει ενδιαφέρον πέρα από τη σχέση την ε, ιστορική-φιλολογική, α πούμε. Το... Πάμε να δούμε και... τη σχέση του Μπέκερ με τον Λόρκα, πώ τα σχετίζουμε. Mm -hmm. Ο Λόρκα θεωρούσε τον Μπέκερ δάσκαλό του Έναν ναι. από τους πιο σημαντικούς του δασκάλους ε, Είναι παρότι έγινε, Ο Μπέκερ έγινε γνωστός Χρόνια μετά την, το θάνατό του ε, Όταν δηλαδή αποφάσισαν οι φίλοι του μετά το θάνατό του Να, να, να εκδώσουν τα, τα έργα του ε, Πέρασαν χρόνια Πολλά μέχρι να γίνει ε, Εν ζωή ο Μπέκερ ήταν άγνωστος έτσι, Δεν τον ήξερε ναι. κανείς Όταν άρχισε να γίνεται γνωστός ήταν η εποχή που γεννιόταν ο Λόρκα, το 1898. Οπότε τον μελέτησε, εντυπωσιάστηκε, το άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή ο Λόρκα θεωρεί, τον θεωρεί ένα από τους πιο σημαντικούς του ασκάλους. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν εγώ ξεκίνησα κάποια στιγμή να, να σκέφτομαι πώς, πώς θα μπορούσαν να συνομιλήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι που έλυσαν σε διαφορετικούς χρόνου, δεν συνυπήρξαν ποτέ χρονικά αλλά που ο ένας θεωρούσε τον άλλο δάσκαλό του, είχαν συγγένεια, α πούμε, στο, σαν καλλιτέχνες, σαν πίτες, και πώς, τι θα μπορούσαν να κουβεντιάσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, αν με κάποιο μαγικό τρόπο βρισκόντουσαν να κάνουν σε ένα μπαγκάκι σε ένα πάρκο. Και έφτιαξαν έναν διάλογο τέτοιου είδους. Πώ έχει μαζί σου κάτι από αυτό να διαβάζουμε. Το έχει δει πρώχυρό μαζί σου ή είναι δύσκολο. Ε, Έτσι τώρα, μια πρόχειρη ιδέα δεν ξέρω αν πρακτικά είναι τέτοιο. Θα, κάτι θα το κοιτάξουμε πώ είναι κάπου περασμένο. Ε, θα έχει ενδιαφέρον. Πώ θα συνομιλούσε ο Μπέκερ με τον Λόρδο, Πάνω του χάρη στο τηλέφωνο. Είχαμε σκεφτεί με τον Νίκο Τόρτε να το κάναμε κάπου σε ένα θεατρικό. Είχαμε σκεφτεί να του βάζουμε σε ένα λεωφορείο και να περνάνε να, να, να κυκλοφοράνε ένα βράδυ, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, στο κέντρο τη Αθήνα ή σε μια πόλη τέλο πάντων, στην παλιά ιστορική. Τι θα λέγανε, ξέρω εγώ. Ε, εντάξει, από τα διαβάσματα και των δύο και την ψυχοσύνθεσή του, όπω μπορώ να την έχω καταλάβει τέλο πάντων, έβγαλα αυτό το πραγματάκι το οποίο νομίζω θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο μονόπρακτο. Μονόπρακτο τα λένε Μονόπρακτο, ένα μικρό ένα τεχνικό σχήμα. Μπορεί το... να μην μείνει και στο μονόπρακτο, Γιατί ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. το... έχουμε μουσικέ, συγγνώμη παιδί και από τον Μπέκερ, έχουμε μουσικέ και, και από τον Λόρκα. Μα συνεργασίε και από τον Λόρκα. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Πε, ναι, πε τα εσύ για την Γερμανία. <σχειά> η, η σχέση μα ξεκίνησε πώ. Εγώ ήξερα ότι η Περίκλιτ έχει αγάπη και σχέση με την ισπανική λογοτεχνία, τον γλώργο κτλ. Εγώ είχε τύχει να κάνω μια μουσική για μια παράσταση τη Γερμανία στο θέατρο κάτω από τη Γέφυρα, στη οθωσία του Νίκο του Δαφνή, πριν πολλά χρόνια, το 2007. Η παράσταση παίχτηκε, η μουσική μπορώ να τολμώ να πω ότι άρεσε, δηλαδή όλοι μου έλεγαν ήταν ωραία κτλ. Ε, κάποια στιγμή την ενορχίστρωσα για μεγάλη ορχήστρα. Στα πλαίσια των σπουδών σύνθεσης, α το πούμε έτσι. Α, τί, την ξέχασα. Είχα ηχογραφήσει όμω ένα demo από την, το, τα τραγούδια αυτά, με μια κιθάρα, βιολί, φλάου και φωνή, και το στέλνω στον Περικλή να ακούσει. ενθουσιάστηκε. Και α, από εκείνο άρχισε να ότι, κάτι αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε. Ε, αυτό το πρέπει κάτι να κάνουμε. Έγινε το 2015 και 2016 τρει παραστάσει με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων την Underground. Έγινε σαν Συμφωνική Μπαλάντα όπου εκ νέου έκανε ορχήστρος ο Κώστας Ιλιάδης, ο μάεστρος της ορχήστρας για τη συγκεκριμένη ορχήστρα και έγινε μια μεικτή παράσταση η οποία πήγε πολύ καλά με την ορχήστρα με πρωταγωνιστές ω τραγουδιστέ την Έλληπα Σπαλά την Κορδούλη, την Χριστίνα την Κωνσταντίνα την Κορδούλη και τον Απόστολο Κίτσιο και τον Παναγιώτη Λάμπορα και με δύο, πολύ, τρεις πολύ σημαντικούς ηθοποιού, την Αλεξάνδρα την Αηδίνη, τον Κωνσταντίνο τον Ασπιώτη και την Ιωάννα την Αγγελίδη, mm. ε, με σκηνικά του Εδουάρδου γίου και σκηνοθεσία της ε, Αναστασίας Διαμαντοπούλου, σε μετάφραση του περουλή πλέον αυτό, mm. ε, Γέρμα, όλη η παράσταση και φυσικά... Η Στύχη μεταφρασμένη των τραγουδιών. Πέχτηκε στο Φεστιβάλ Δηματιά, παέχτηκε στο Θανά Ζηβέκο Σικορδαλό και στον Κακογιάννη. Το... Ναι, το... ναι, ναι. Και από τότε μα έχει μείνει ότι πώ θα τα επαναφέρουμε αυτό το πράγμα. Αλλά κλείνει αυτή η παρένθεση. Αυτή ήταν η αρχή λοιπόν από τον Λόρκα. Και επειδή από τον Λόρκα πήγαμε στον Μπέχερ. Για να σε διακόψει και εγώ τώρα, γιατί ναι. μίλησε προηγουμένω για συμμνότητα, και τώρα πρέπει να, να... να μιλήσει κι εγώ για τη δική σου τη συμμνότητα. Αυτή είναι μια εκπληκτική μουσική. Ναι. Είναι η πιο λοσκιανή μουσική που έχω ακούσει από Έλληνα συνθέτη. Και το λέω με τα λόγου γνώσεω αυτό το πράγμα. Ε, δεν ξέρω, αν την ακούσετε, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε. Εκπληκτική μουσική. Αν δεν ήταν τόσο καλή μουσική, δεν θα. Ε, έμπαινα εγώ στη διαδικασία να κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρω, να μεταφράσω δηλαδή όλη τη Γέρμα, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν δεκάδε άλλε μεταφράσει τη Λόκα στην Ελλάδα. Δεν έχει κανένα νόημα να, να προσθεθεί άλλη μία. Αλλά επειδή με, με, με, με ταρακούνησε αυτό το πράγμα, αυτή, αυτή η πολύ όμορφη μουσική. Γι' αυτό συγχολήθηκα και ξεκίνησα να κάνω αυτά τα πράγματα που έκαναμε. Εντάξει, Νίκο. Ναι, ναι. ναι. Έτσι, και με τον Μέχερε, λοιπόν, τους συνέδεσε. αυτό είναι τώρα το, μια επόμενη σκέψη. Πώς αυτή τη σύνδεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και ιστορικά, λογοτεχνικά και μουσικά με αυτά που, τα, τα, το υλικό που έχουμε, αλλά και... Σαν θεατρική ιδέα είναι πάρα πολύ ωραία. Δύο άνθρωποι που δεν έζησαν μαζί συναντιούνται μαζί και όχι απαραίτητα στον χώρο. Στο χώρο ναι, που, που συνδέονται, βέβαια. Που συνδέονται. Θε... Έ, έ, Έχει επηρεαστεί. Αυτά λοιπόν. Έτσι. Εντάξει, ήταν και συμπατριώτες, έτσι, από τη Σεβίλη, στη Σεβίλη γεννήθηκε ο Μπέκερ στην φτεναγωριό της Γρανάδας ο... Εγώ θα ήθελα να μπορεί να, να, δηλαδή. να το κάνει αν ακούσουμε το πέμπτο κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε από εδώ. Το είναι το μόνιμο uh, του δίσκου. Το βέρντικο. Μια μπουρέ. Ναι, όπως... Γιατί έχουμε κλέψει και ένα. Έχω κλέψει ένα μέρο από την μπουρέ του Μπαχ. Ναι. Στο αναφέρω ναι, βέβαια. Όπω ο φίλο μα ο Μάνος Χατζηνάκη. Εσύ το ναι, ονομάζει ναι, ναι. ναι. <laughs> <laughs> Ψυχή με δίχω όνομα και δίχω ορισμό. Πισαμόρφη ιδέα ζω την ζωή, εγώ Στο τύπο τα πλανιέμαι στον ήλιο σπαρταρό. Αχλή και με στις σκύες ρηγό του μακρισμένου αστεριού. Η μη χρυσή και τα ψιλού του φεγγαριού γαλήνια λάμψη και θολή Το φλέγονι με σύννεφο που πάλετε το δίλι η φωτινή με στήλη χαμένου αστεριού με το χιόνι φωτιά στι αμμουδιές Αφρός και πελαγό κύμα που σβήνει ακτές Τις λάμψης είμαι σειριγμός Κι ο βρόντος του χυμάρου Τις καταιγίδας Η έγκλημα του φάρου Φιολεύει τα σεβοδιά. Αχνή φωτιά στου τάφου, στα ερήπια μυρτιά. Στου λόφου πάνω, εγώ γέλο και στο χορτάρι πλέω. Καθαρίω κι είμαι ξερά φύλλα και κλεο, Τι λάχνε νύμφε κυνηγώ. Πούμε στο κρυοθό νερό. Σε μαύροι λίμνοι κρυσταλλιών στήνουν γυμνές τρελοχωρών με του καπνού το κύμα πανεφαίνει και με ατερμονοχώρο στα ύψη αργοπεθαίνει Τέντρα μέσα χάνομαι τις μέρε τις ζεστές Και στον εντόμον χρυσές που πλέκουν κλωστές Στα κοραλένια δάση του πέλαγου κυράδες Στου φεγγαριού την χάση γυρεύω τις ναιαδές σπήλες κι αν τα πλούτη των πλασμάτων της γης παρατηρώ τα χνάρια των αιώνων γυρεύω τα σβησμένα, των κράτεων τα ονόματα γνωρίζω τα χαμένα σαν αστραπή ακολουθώ τη δίνη του παντοσμού και με στα μάτια μου χωρί το φως ολού του κόσμου. Γεφύρι με στην άβυσο που την κορφή διασχίζει. Σκαλί που ουρανό και γυενώνει και χωρίζει. Το δάχτυλιδί είμαι που τον κόσμο των πραγμάτων αόρατα ενώνει με εκείνον των το θαυμάτων Τούτο το πνεύμα είμαι εγώ αν ουσία μυστηριώδες αρώμα του Ο φίλος μας εδώ και ο καλεσμένος, ο ένας εκ των δύο, ο Περουλίου Σακελαρίδης είπαμε ότι έχει, από ό,τι μας είπαν, έχει ξεκινήσει μια συγγραφική, ας πούμε, προσέγγιση μια συνάντηση του, του Πέκερ με τον Λόρκα, του ας πούμε δασκάλου, χωρίς να ήθελε ο ίδιο είναι γάσκαλος γιατί έγινε γάσκαλος του Λόρκα, πολύ αφού πέθανε και του Λόρκα, ο οποίο το θεωρούσε από τους πατέρες του πνευματικού πατέρε του. Και ο Περουλής έκανε μια, ένα σχεδίασμα Τι θα γινόταν αν συναντιόντουσαν αυτή τη δύο, Τι διάλογο θα είχαν μεταξύ τους σε πραγματική συνάντηση. Τώρα που τον έβαλε ο Νίκο στην πρίζα, έκατσε και το ψάξε και βρήκε να μα διαβάσει ένα κομμάτι. Από αυτό, επομένω, Περουλή, έχει το λόγο εκ μέρου των δύο ποιητών. Ναι, είναι, ένα, είναι το, το τελευταίο τμήμα. Αφού το διαλόγου, α πούμε, όπω ολοκληρώνεται. Μπέκερ. Η μοναξιά, Φεδερίκο, είναι το πρωτοπαλίκαρο του θανάτου. Κανένα δεν μπορεί να την ξεριζώσει από την καρδιά των ποιητών. Και είναι αυτή που του οδηγεί στην ήττα πριν καν ξεκινήσουν τον αγώνα. Η μοναξιά, όχι ο θάνατο. Ο θάνατο, η κοινή μοίρα, ενώνει του ανθρώπου. Γι' αυτό από μόνο του, χωρί τη μοναξιά, δεν θα μπορούσε ποτέ να νικήσει τη ζωή. Φεδερίκο. Και πώ νικέται η μοναξία, αγαπημένη μου δάσκαλε. Είναι η αναζήτηση τη ομορφιά και το πάθο για αυτήν ικανά να σμίξουν του ανθρώπου. Κάθε φορά που έγραφα κάτι ωραίο στο χαρτί, κάθε φορά που έπαιζα μια ουράνια μελωδία στο πιάνο, κάθε φορά νόμιζα πω τα τέτοια ζα του ανθρώπου. Και κάθε φορά έκανα λάθο. Τίποτα πόσα όσα έκανα στη ζωή μου δεν ένωσαν τόσο πολύ του ανθρώπου όσο ο θάνατό μου. Τίποτα. Μπέκερ. Εγώ που τη ζωή στο μεδούλη. Που είδα όλε τι τι πλευρέ και τι έζησα μέχρι τα πιο ακραία σύνορα, έφυγα με αυτή την πικρή γεύση του ανεκπλήρωτου, του αιώνια εκκρεμού ονείρου που θα στοιχειώνει την ύπαρξή μου ω το τέλο. Γιατί άλλον πολέμησα και άλλο με νίκησε. Όμω η μάχη που έδωσε ήταν ωραία, δε συμφωνεί. Είναι κάτι και αυτό. Φεδερίκο. Κι εγώ που πολέμησα όλου του εχθρού των ανθρώπων, που έριξα όλα τα βέλη που είχα στη φαρέτρα μου για να προστατεύσω τι νεράιδε των παιδικών μου ονείρων, κι εγώ, που σαν και σένα ύμνησα την ομορφιά και καταράστηκα το σκοτάδι, που πάλεψα μόλι μου τι δυνάμει να φέρω του ανθρώπου κοντά, με αυτήν την ίδια γεύση έφυγα στα χείλη. Τη γεύση του ανικανοποίητου και ατελούς ονείρου. Όμω αντίθετα με σένα, εμένα με νίκησαν όλοι οι εχθροί μαζεμένοι σε μια αγαστή συμπόρευση. Τέτοια που έφτασαν να νιώθω ω και κάποιο είδου τιμή για αυτή την παναστρατιά. Υτίθηκαν οι ποιτέ, Γουστάβο. Όμω κανεί δεν θα πει ποτέ ότι δεν αγωνίστηκαν ωραία. Μπέκερ. Κανεί δεν θα βει ποτέ ότι δεν αγωνίστηκαν ωραία Φεδερίκο, όμω ιτήθηκαν οι πίτε. και το επόμενο από αυτά που είχαμε ακούσει το τραγούδι τον Ίστρο Ναι, διαδέχτηκε τον Ίστρο του Περούλη στο διάλογο Μπέκερ Λόρκα τον πρέπει. Ίστρο των δύο ο Ίστρος του, του Μπέκερ mm -hmm. έχει ενδιαφέρον αυτή η, η η άσχηση συνύπαρξη ανθρώπων ξέρετε είχε γράψει ένας συγγραφέας κάποια στιγμή Έλληνας ο Βασιλάκη το λέγανε ο μόνος συγγραφέας ο οποίος ήταν νομίζω ο μόνος συγγραφέας μισθωριογράφος που ήταν ταυτοχρόνος Έλληνας και Γάλλος είναι καταγεγραμμένος στην ιστορία τη ελληνική λογοτεχνία, ω ένα σημαντικό συγγραφέα και στην ιστορία τη γαλλική λογοτεχνία επίση. Ζούσε στο Παρίσι ο άνθρωπο και έγραφε και έγραφε ελληνικά. Μετέφραζε δύο, νομίζω, από ένα σημείο και μετά έγραφε τα έργα του στα γαλλικά και μετά τα μετέφραζε στα ελληνικά. Αυτό είχε κάνει τη σκέψη ότι στα μυθιστορήματα, στη μυθοπλασία, ενώ ζώντα εμεί και τα παιδιά που μεγαλώνουν, και εμεί μεγαλώνοντα, έχουμε διάφορου χαρακτήρε τη λογοτεχνία ω. Να συνεπάρχουν μαζί μα. Δηλαδή, ένα παιδί, την ύπαρξη του Ντόναλντ Ντακ, του Σούπερμαν, του Γιώργου Θαλάσσι, όπω ο καθένα την κουλτούρα έχει, Τι θεωρεί. του μπλεκ, εγώ προσωπικά του. μπλεκ, και εγώ και του μπλεκ, εννοείται. Ε, το θεωρεί φίλο, ειδικό ο ο άνθρωπο, ο ήρωά σου, αλλά δεν είναι, όχι με την έννοια. Ναι, προφανώ είναι μυθικό χαρακτήρα και το ξέρει. Αστερίξει μετά, τον αστερίξει τον Οβελίξ, πω. Δηλαδή, με τεράστια αγάπη για τα πρόσωπά του, όχι για το Ιστορία προσωπική αγάπη δημιουργεί mm. μετά, ε, ότι όταν διαβάζουμε λογοτεχνία, μυθιστορήματα, στα μυθιστορήματα οι, οι ήρωες που φτιάχνουν, γράφω εγώ μια ιστορία τώρα, έχουν αναφορές καμιά φορά και σε ιστορικά γεγονότα, ανάλογα το συγγραφέα, αλλά δεν έχουν στα μυθικά πρόσωπα. Ε, τα παιδιά μεγαλώνουν με τι Γιαγιάδε, τι Μανάδε και αυτά, αλλά χωρί μπλε, χωρί αστερίξει ξαφνικά. Mm -hmm. Δεν κάνουν αναφορέ γιατί κάπως δεν θέλουν να αναφέρονται στου άλλου συγγραφεί, α πούμε, ή ακόμα και θέματα δικαιωμάτων που μπορεί να προκύπτουν καμιά φορά. Αυτό είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ε, το χαρά, ε, Κάποια στιγμή ο, ο Μωρή Λεμπλάνγκ που είχε φτιάξει τον ήρωα τον Αρσέν Λουπέν, τον Γάλλο ε, κοσμοπολίτη, ληστή και εξαιρετικό αστυνομικό δέτοιο αναφερόταν στο Σέρλοκ Χόλμς γιατί έπρεπε ο, εννοείται ότι ο Ασέν Λουπένος Γάλλος κλε, διαρρήκτης έπρεπε να νικήσει το Σέρλοκ Χόλμ έπρεπε να είναι η ιστορία που ο Σέρλοκ Χόλμς δεν θα καταφέρει να τον πιάσει και τότε άρχισαν οι μηνήσεις από την Αγγλία και έτσι με, με το ονομάστηκε σε Χέρλοκ Σόλμς mm. ε, και έβγε καμία σχέση με τη ένας mm. Άγγλος Δέτεκτιβ mm. ε, Μοιάζει mm. λίγο το όνομα ε, αλλά βέβαια, πάντα Λοιπόν, Αυτό έφτιαξε μια ιστορία στην οποία διάφοροι όπω η Αλίκη από τη Χώρα των Θαυμάτων, ο Γιώργο Θαλάσση, διάφοροι τέτοιοι συναντήθηκαν. Και όχι μόνο δηλαδή υπήρχαν μέσα στη, στο μυθιστόρημα, στη, στο μυαλό ενό παιδιού, αλλά συναντήθηκαν και άρχισαν να interaction εκεί και, τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Ποιο. Είναι πολύ εσύ ναι. το έκανε πιο συγγενικό. Εντάξει, είναι ένα διάλογο μεταξύ δύο που ο ένα έχει επηρεαστεί σαφέστατα και για τον άλλον. Οπότε έχει. Έχουν κοινό πάτημα, α πολύ μεγάλο. Η άλλη ήταν και η αλήκεια, α πούμε, με τον Γιώργο Θαλάσσιο. Υπάρχει. Να σκέφτεστε, δηλαδή, τι θα κάνανε μαζί, Ναι, ναι, ναι. ναι. εκεί θέλει μεγάλη φαντασία. Αλλά δηλαδή. τελικά, ναι, άρχισε να, να, το, να το δουλεύει. Ε, ωραία, ακούσαμε και τον ίστο. Υποθέτω ότι Προχωρώντας προς το μέλλον, γιατί πάντα το μέλλον κοιτάμε, είπαμε εμεί είμαστε στο αισιόδοξο κομμάτι των ρομαντικών έχουμε πάρει. Γιατί έχουμε βάλει και το Διονυσιακό, και το Διονυσιακό στοιχείο σε κάνει παντασιόδοξο, με την έννοια ότι σε προσγειώνει και... Mm -hmm. κοιτάς την καθημερινότητά σου, την, τη σημερινή σου μέρα ως πολύ σημαντική. Υπήρχε ένα ανέκδοτο, λέει ότι ο... ο άνθρωπο άνθρωπος είναι αυτός που πιστεύει ότι αυτό ο, ο κόσμο που ζούμε είναι ο καλύτερο δυνατό. Ο υπεραπεσιόδοξο πιστεύει ακριβώ το ίδιο. Φοβάται. Πιστεύει Φοβάται. ότι αυτό συμβαίνει. Ότι αυτό είναι όντω ε, ο καλύτερο ε, δυνατό. Ωραίο, ε, ωραίο. Ε, Πολύ ε, ωραίο. Το κακό με, τον είδη, με την αισιοδοξία είναι ότι. Ε, δοκιμάζει τι άρεστε εκπλήξει. ο αυτό δεν μπορεί να δοκιμάσει τι άρεστε εκπλήξει. Εκτό βέβαια, βέβαια. βέβαια. Υπάρχει και ένα ρητό του Φελίνη για τους ρομαντικούς και τους ρεαλιστές ανθρώπους που έχει μια συγγένεια, που λέει το εξή ο Φελίνη έλεγε ότι λέει καμιά φορά οι ρομαντικοί κατηγορούνται ως εθεροβάμονες ότι, ενώ οι ρεαλιστές είναι άνθρωποι αυτοί που τρέχουν τον κόσμο γιατί ξέρουν πώς λειτουργεί. Στην πραγματικότητα λέει ρομαντι... τα, τα πάντα που συμβαίνουν είναι δημιουργήματα των ρομαντικών και μετά οι ρεαλιστές είναι αυτοί που μιμούνται Κάτι που έφτιαξε ένα ρομαντικό παλιότερα. Υπουργέσιο, ναι. Παλιότερα. <στονιχο> Γιατί ένα ρεαλιστή βλέπει τον κόσμο όπω είναι σήμερα και σου λέει αυτό είναι ο κόσμο. Δεν αλλάζει, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτόν. Ο ρομαντικός είναι αυτό που ξαφνικά φέρει τι αλλαγέ. Βέβαια τρακέρνοντα. Οι αλλαγέ έρχονται με τη φαντασία. Ναι. φαντασία. Ναι, τρακέρνοντας τρακέρνοντα πολλέ φορέ. Ναι, ναι, με λάθη, πιστογυρίσματα. Ναι. Χωρί φαντασία. Ε, μπορούμε ναι, να ναι, καταλάβουμε ναι. Το... οι άνθρωποι που είναι συναισθηματικά ζουν συναισθηματικά έντονα τη ζωή τους όπως ο Μπέκερ, όπως αυτή η ρομαντική όπως οι καταραμένοι ποιητέ που λέγαμε ε, καταλαβαίνουμε τις στράκες που τρώνε γιατί στην πραγματικότητα κανείς δεν αποφάσισε ποτέ να πολεμήσει τον κόσμο ε, οι πιο ρομαντικοί άνθρωποι οι πιο συναισθηματικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτηκαν ότι μέσα στον κόσμο αυτό υπάρχει περισσότερη ουσία στο να ζήσει πιο έντονα συναισθηματικά τα πράγματα. Αντιθέτως δηλαδή, όχι μόνο δεν θεωρούν αυτούς ευθεροβάμονες, αλλά θεωρούν ότι ζουν μια ζωή η οποία διαφεύγει από τους άλλους, από το να μην το κάνουν. Έτσι. Οι δράκες που τρώνε και οι και τα τρακαρίσματα που κάνουν, τρώνε πάνω σε τείχους. Είναι γιατί κάποια στιγμή, εγώ έχω φτάσει να πιστεύω ότι... Υπάρχει μια σχετική ισορροπία στους ανθρώπους ότι αν προσπαθήσεις να δώσεις πάρα πολύ ενέργεια σε κάποια πράγματα κάποια στιγμή θα, θα βρεθείς και τρακαρισμένος. Σίγουρα και α πούμε κάτι πιστεύω ότι, ότι πιο, πέρα από το, α, την ενέργεια ή την δυναμικότητα το, το, το έντονο που ζεις στο, στο δίπολο αισιοδοξία ή απεσιοδοξία. Ό,τι πιο απεσιοδοξό είναι να προσπαθείς με το ζόρι να είσαι αισιόδοχος. Α ναι, δεν το συζητάμε. Το πιο δεν το ε... Έχεις δικαίωμα Αυτό που λέει, καλά. <laughs> ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι. καλά Όχι, όχι Έχεις Εγώ. πολύ μεγάλη είναι... ευχή ναι. Έχει γίνει ευχή παιδιά ναι. να Να καλά, ναι, Πολύ, η, πολύ η μελαγχολία είναι, εγώ νομίζω, από τι δημιουργικότητε δυνάμει που υπήρξαν ποτέ στην ανθρωπότητα. Έτσι, είναι yeah. η ώρα που πια εσωτερικεύεις πράγματα που έχει ζήσει, που έχει φανταστεί, yeah. που έχει ονειρευτεί και ξαφνικά είναι, μπορεί να είσαι πάρα πολύ μελαγχολικό, να σε βλέπει ένα άνθρωπο άλλο ότι είσαι κλεισμένο σαν αυτός ότι δεν έχει όρεξη για τίποτα και ξαφνικά όλα τα χρώματα και όλοι η ήχοι για σένα να είναι πολύ πιο πλούσιοι από ότι ήταν ποτέ. Yeah. Γιατί σε αφήνουν να, να επεξεργαστεί καλύτερα. Yeah. Ε, ο, Ρόκα, ο Ρόκα το έλεγε, ζήσεις με πάθος, δεν αξίζει να ζήσεις. Έτσι. Αυτό είναι. Δηλαδή, Ό,τι και να κάνεις, Έτσι. εγώ το έλεγα από, από χρόνια του μαθητές μου. Ό,τι κάνετε, κάνετε το με πάθος. Αν δεν το κάνετε πάθος, μην το κάνετε καθόλου. Και με ρίσκο και με τράκεις. Δεν έχει ναι. ναι. νόημα. Ξέσεις τι ναι. σκέφτομαι. Στο τέλος, τέλος της γραφής αυτή η ζωή είναι, δηλαδή και οι τράκε είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι ευχάριστε οι τράκε, ε, με ναι, είναι μην πολύ λένε... χρήσιμε και πολύ προωθητικέ. Δηλαδή ναι, ναι Εγώ θα προτιμούσα να δηλαδή. έχω φάει μερικέ λιγότερε στη ζωή. Κοίταξε, α πω κάτι, ε, πάτε γι' ναι. τώρα. Ναι. Λέω, α πούμε, τι κυριαρχεί όταν κανεί θέλει κάπου να στείλει κάτι για τον εαυτό Βάζει ένα βιογραφικό. Το βιογραφικό τι είναι, μια περιγραφή των νικών και των επιτυχιών που έχει ο καθένα. Δηλαδή, ένα κεθαρίστα πήρε το πρώτο βραβείο στον τάδε διαγωνισμό. Μπορεί να έχει πάει σε 20 διαγωνισμού, στου 19 μην έχει πάρει τίποτα. Ναι. Και στον έναν έχει πάρει βραβείο. Δεν γράφει ότι πήγα σε 20. Στην 19 είναι δεν πήγα τα, τίποτα. Ναι, αλλά καλύτερο έγινες επειδή 19 φορέ ναι. δεν τα κατάφερε και προσπάθησε. Ψέμα... όχι επειδή πήρε μια φορά έτσι, το βγει. Είναι, είναι. τα ψέματα τη στατιστική αυτά. Ναι, εντάξει. Yeah. Δεν είναι, εντάξει, υπάρχει και μια άλλη. Αυτή βέβαια που λέει ότι η εμπειρία είναι αυτή που αποκτά από τι ήττε κλπ. Και λέει ότι η, η εμπειρία που αποκτά και η σοφία είναι η. Η παρηγοριά, γιατί έχασε. <laughs> Αλλά πιστεύω δεν είναι ότι αυτό το ο άνθρωπο πρέπει να, να, υποφέρει δεν... λίπες, να υποφέρει στις λίπε να υποφέρει. Και να χαίρεται τι χαρέ. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα επιτυχία στη ζωή. Οι άνθρωποι δεν πετυχαίνουν ή κάνουν. Ζουν τα πράγματα με κάποιο πάθο. Και πρέπει πάντα δε. να διατηρεί το όνειρο κανεί. Γιατί με το όνειρο, με το όνειρο τελειώνει και το βέροντικο δίσκο μα, το 7ο τραγούδι, έχει το τίτλο Το όνειρο. Οπότε πάμε για να δούμε το κλείσιμο του άλμπουμ με το όνειρο του Μπέκερ το όνειρο μάλλον που ο τίτλο δόθηκε όπως είπαμε από... όχι από τον Μπέκερ από, μας, από Εγώ είμαι φλόγα είμαι καμίνη του παθού σύμβολο αυτό είμαι εγώ ψυχη φωτιά που ποτέ δε σβήνει εμένα ψάχνεις πάλιν ζητώ Χλώμο έχω μέτωπο χρυσές πλεξίδες χάρες ανήποτες θα σου Φιλά φυλάω χάδια που ποτέ δεν είδες ε με φωνάζεις αλημποθώ. Το φως που ζει Απιά στο σώμα Θα ουσία Δε αγαπάω Εσύ Μια ουτοπία, ο ομίχλης ξαφνιάσμα, το φως που Απια στο σώμα θα μπει ουσία Δε σ εσύ έλα, εσύ ακούσαμε και το τελευταίο τραγούδι από τον κύκλο το άλμπουμ Vertigo κύκλος τραγουδιών είπαμε σε μορφή σουίτας ποίηματα του Γκουστάβου Αντόλφο Μπέκερ μεταφρασμένα από τον Περουλίσσα Κελαρίδη το πλαίσιο ενό πιο μεγάλου έργου που έκανε με τον Δημήτρη Τζε και εκδώσαν το σύνολο των ποίημάτων του Μπέκερ Νίκος Χαζηλευθερίου λοιπόν Γουστάβο Αντόλφο Μπέκερ το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Όνειρο όπως μα είπε Περιλής είναι τίτλοι που δώσαν οι ίδιοι γιατί ο Μπέκερ δεν τα είχε τίτλοφορήσει τα πείματα, τα είχε αριθμίσει μόνο κλείσαμε τον κύκλο ε, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα για αυτό το κύκλο για τον Μπέκερ, για τον Λόρκα για την ισπανόφωνη λογοτεχνία, την ισπανική λογοτεχνία τη μουσική τη μελοποίηση Πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής θα σίγουρα θα περιμένουμε από αυτά που βλέπουμε και ακούμε τις επόμενες δραστηριότητες του Περουλή πρώτα απ' όλα στα ισπανικά, στα ισπανόφωνα και σε original ελληνική ποιήση του Νίκου Εντάξει, γενικότερα στη μουσική, αλλά σίγουρα και στη συνεργασία αυτή, στις μελοποίησεις του περουλή, υποθέτω ότι θα έρθουν πολλές ακόμα και οι ίδιοι δεν θα έχουν φανταστεί τι θα έρθει. Γιατί έτσι είναι οι συνεργασίες των ανθρώπων με τα χρόνια, Προστίθεται και άλλα και άλλα, κι άλλα και διευρύνονται. Σίγουρα θα προσθεθούν. Τώρα ο Περικλής εκπονεί ένα πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό, που έχει να κάνει, ε, μπορείτε να μα πείτε περίκλει. Οι σχέσεις του ελληνικού πολιτισμού, κυρίως με και επίσης, δηλαδή λογοτεχνία ε, ισπανική και ελληνική του 20ου αιώνα έχει να κάνει και με την ιστορία, τις παράλληλες σχέσεις τις ομοιότητες, τις διαφορές είχαμε και εμφύλιους, είχαμε και, και εχούντες και... με άλλε μορφέ, αλλά είχαμε και οι δύο πολλά κοινά στοιχεία, στοιχεία νότος, κοινά τοπία mm, και, θα, και πάντα έχουμε ανοιχτό το, την αναζήτηση για μια επανέκδοση της ε, Γέρμαντας που έχουμε κάνει με κάποια μορφή μουσική και, είτε μουσικοθεατρική. Ε, έχουμε μια σειρά τραγουδιών ακόμα. Εμείς θέλουμε μια μουσικοθεατρική εννοείται. Έχουμε μια σειρά τραγουδιών. Έχουμε τρία πάρα πολύ ωραία τραγουδία που έχει γράψει για την ίση νησί, νησί του και τα έχουμε φτιάξει, τα έχουμε παιχτεί δηλαδή. Έχουμε κάνει ένα, πιστεύω ενδιαφέρον τραγούδι, έχουμε εμεροποιήσει τον επιτάφιο που έγραψε και διάβασε ο Λόρκα, ο Λόρκα στην στο... κυρία του Ισάκαν ναι, το 1900, όχι στην Κηδεία στη, Ήταν στη, στε... μνημός, μνημός, το μνημός, διότιο, σε ένα μνημό Αλμπέντη ναι. πέθανε το 1909. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό ναι, αυτό ναι, έγινε νομίζω το 1929 Ήταν μια αποκαλυπτήρια της επιτίβειας πλάκας στον τάφο του Αλμπέντη, το το το... ναι, το Στο το οποίο διάβασε αφού... έναν υπέροχο επιτάφιο, δηλαδή ένα σονέτο το οποίο είναι. τι, τι να σα πω, παιδιά, εντάξει, είναι μερικά πράγματα που τα, τα θυμάμαι και έτσι. <συσόλια> αδεχτικά, <συσόλια> το μετέφερε, το, το κάναμε τραγούδι, το έχουμε από live. είναι για ένα παιχτήρα, δηλαδή με θορύβου και τα λοιπά. Γι' αυτό και δεν το είχαμε παίξει τον Ιούνιο στο <συσόλια> Τζαζέ, δεν είναι. Το είχαμε παίξει τον Ιούνιο το παίξαμε, δεν ήσουν εσύ, στην, το, για την Παγκόσμια Μέρα πίση στο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολάιο. Μπράβο, το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <συσόλια> Έχουμε κρατήσει όμως και ένα τελευταίο κομμάτι να ακούσουμε. Ναι, το τελευταίο κομμάτι, λοιπόν. Για την εκπομπή. Ε, για την εκπομπή είναι ένα τραγούδι που μαζί με το πρώτο που ακούσαμε. Αποτελεί ναι. ένα σύνκλημα, θα λέγαμε, δύο ναι, ναι. Αυτό το κομμάτι, όπω και στο πρώτο, καταρχήν να πω, το ερμηνεύει ο Δημήτρη Βουτζά με με, μαζί με φωνητικό σύνολο το, του vocals εμβασιών που διευθύνει ο Αλεξοπούλου και παίζει φλάου τη Σοφία Μαυρογεννήτου, βιολί Ο Σοκράτη το του Αθουλόπουλου, κλαρινέτο ο Πάρη Μαμά, τρομπόνη ο Πάνο Γηδάκο, τρομπέτα ο Διονύση Κοκόλη, κρουστά ο τάκη Σωτηριάδης και κιθάρες εγώ και ελπίζω να μην ξέχασα κανένα. Το κομμάτι αυτό, λοιπόν, το γράψε ο Περικλής σαν στίχο και το κάναμε τραγούδι το 2017 σε ένα αφιέρωμα τριήμερο του Φεστιβάλ Δρεματιάς στα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση με την έννοια Μας. της επιδραστικότητάς της στην τέχνη. Ένα κομμάτι που με συγκίνηση αναφέρεται στο όνειρο, τι ελπίδες, του αγώνες, το αίμα, την προοπτική, την, το δόσιμο των Ελλήνων αγωνιστών αυτή τη. και είναι και ένα πολύ ωραίο κλείσιμο τη εκπομπή, και αποχαιρετιστήριο για να θυμόμαστε στη σημερινή πολιτική συγκυρία, ο καθένα σα εκλάβει όπω θέλει αυτό που λέω, ότι η αριστερά βασικά είναι πίστη στην κοινωνία και η αισιοδοξία ότι μπορούμε να τη βελτιώνουμε και δεν είναι τίποτα από όλα εκείνα που ψευδεπίγραφα ονομάζονται αριστερά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Θα ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο και τον Περουλή που ήταν μαζί μας Εμείς ευχαριστούμε Θα ξαναείμαστε μαζί Είστε καλά, ευχαριστώ και εμείς ε, Και πάμε να ακούσουμε Τι νόημα και κύματα και τον σιρίνον σί, σι, τι θάς επισεστα καλή, τον ήρωσες τανες σε άγουρι αγκαλι και τον ήρων και τον ήρων και τον ήρωο δε γαλήνεψε σταμνί Ένα όνειρο τόσο μεγάλο να χωράει ένα σουβλέμμα και να το βάλω σε καμβά με φοντοκόκκινο με φοντοκόκκινο σαν τη σημαία που κρατά και σαν το έ... το χώμα άλλων τοπών Εσύ που σου μορμή Ψυχε Σαντάρτησε. Ψυχε Σαντάρτησε και που δεν πρόδωσες το γένος των ανθρών Συγνώνεις. Απόψε θέλω να σου φτιάξω ένα όνειρο τόσο μεγάλο να χωράει ένα σουλέμα και να το βάλω σε καμβά με φωντοκόκκινο Από κρατά και